Και αρχέ λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μα που διψά ποτίζουν ξηδί. Ματαιόδοξοι και κυβερνάνε ρε, Μα Οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μα αγαπάνε θα μα γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μα αφήσουν να ριμάξουμε στα βράχια τελευταία. δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτό το τόπο. Σφίγγουμε δόκια και ρουγιά για την Ελλάδα, Ρεγκανότο. Νομίζουνε ποτέ θα μιλάμε. Όμω τα πρόβατα του λύκου θα του φάνε μέσα στη μέρα θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο, το ξυγχώνω. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μονο. Αγχελλά τα και βαθιά Δεύτερα 2 Απριλίου του 2012 η Αστρική Πύλη είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Η εκπομπή της αναλλακτικής αναζήτησης εδώ στη συχνότητα του Atlantis FM 105,2 για την Αντική και www.atlantisfm.gr για τον υπόλοιπο κόσμο. Τραγούδι εισαγωγής και επαναρχόμαστε με το θέμα μας α, Δημήτρης Λιαντίνης σήμερα. Μας συγχωρείτε για την μικρή καθυστέρηση. Ε, Προσδεθείτε. Η Αστρική Πύλη είναι έτοιμη να ανοίξει. Και η πυλή και πάλι μαζί σα, Μηνάς Παπαγεωργίου. Και Ανδρέας Πανουτσόπουλο. Εδώ στα μικρόφωνα του Ατλαντή 105,2, ατλαντήfm.gr για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, μια και ο σταθμό εκπέμπει μόνο στην Αττική. Λοιπόν, Δημήτρη Λιαντίνη, το απόψινο θέμα, ένα, ένα, μια ενότητα η οποία δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου, Ανδρέα, καθ' όλη τη διάρκεια τη εβδομάδα. Φαίνεται ότι συγκίνησε αρκετού φίλου και είναι πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μέσω διαδικτύου να ακούσουν και να συμμετέχουν στην αποψινή εκπομπή. για αυτόν τον α, μεγάλο πανεπιστημιακό, μεγάλο φιλόσοφο του 20ου αιώνα εδώ στην Ελλάδα, άφησε το δικό του στίγμα, αρκετά παρεξηγημένο θα έλεγα, λόγω του τρόπου με τον οποίο έφυγε. Όχι μόνο αυτό, για λόγω του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετώπισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, βέβαια, θα, όπως θα δω, ακούσουμε και παρακάτω, θα ακούσετε μάλλον και παρακάτω, ε, δεν φταίνουν μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπήρχαν και δικοί του άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν λαβή για διάφορα σχόλια, υπήρχαν και εκμεταλλευτές, όπως Καταλαβαίνετε, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, τα όρναια κάνουν γύρου πάνω από το πτώμα του. Να πούμε ότι στην απόψηνή εκποπή, πέρα από την δική μα ανάλυση, κατά τη διάρκεια τη πρώτη ώρα, μέχρι τι 11 δηλαδή, περίπου θα έχουμε μαζί μα και τον πολύ γνωστό ιατροδικαστή, τον γνωστό ίσω στην Ελλάδα, τον κύριο Φίλιππο Κουτσάφτη, ο οποίος είναι αυτό που ανέλαβε την υπόθεση του Λιαντίνη αμέσω μετά την ανέβρεση των οστών του στον Ταΐγετο Όπω επίση θα έχουμε μαζί μα, εδώ στην παρέα του Ατλαντή, τον δημοσιογράφο Δημήτρη Αλικάκο, ο οποίο. Έχει γράψει το βιβλίο «Λιαντίνης. Έζησα έρημος και ισχυρός», το οποίο βιβλίο στην ουσία είναι μια ενός είδους βιογραφία του Δημήτρη Λιαντίνη. Θα τον έχουμε μαζί μας. Νομίζω ότι θα έχουμε δύο σπουδαίους ανθρώπους απόψε στον αέρα, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να σκιαγραφίσουμε έστω ακροφυγώς το πορτρέτο του στοχαστή και δασκάλου Δημήτρη Λιαντίνη. Ωραία, λοιπόν πριν περάσουμε στην α, ροή της εκπομπής να πούμε κάποια πραγματάκια τρόποι επικοινωνία Με την α, Αστρική Πύλη μπορείτε να μας α, βρείτε στο Facebook στο λογαριασμό ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ή αλλιώς Stargate FM μπορείτε μέσα από το Facebook να μας στέλνετε τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας τόσο για αυτά τα οποία σας α, λέμε εμεί από εδώ το όσο και πιθανές απορίες έχετε προς του συνεντευξιαζομένους μας Να πούμε επίσης γρήγορα για το facebook ότι απόψε μάλλον θα σπάσει αυτό το άτυπο ψυχολογικό φράγμα των χιλίων φίλων στο facebook το Έτσι, οποίο δέντε. είναι ένα, μια ένδειξη, όχι απόδειξη μια ένδειξη ότι έχει μια στοιχειώδη δημοφιλία αυτή η εκπομπή και ότι τέλος πάντων οι φίλοι μας αυξάνονται αυτό μας γεμίζει δυναμή Από εκεί και πέρα το email της εκπομπής είναι το stargatefmpapaki Θα χαρούμε πάρα πολύ Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να έχουμε την παρέμβασή σας και μέσω email για πιο μακροσκελή και ίσως παρεμβάσεις ή για όλους εσάς που δεν είστε φίλοι του Facebook. Τέλος να πούμε ότι υπάρχει και το κινητό τηλέφωνο για όσους θέλουν να μας στείλουν SMS. Γράφετε α και το μήνυμά σας μας τα στέλνετε όλα αυτά στο 5454. Τέλος πριν περάσουμε στο νέο της ημέρας, θα είναι μόνο ένα σήμερα για να προλάβουμε να πούμε όλα όσα θέλουμε. Να σα ενημερώσουμε, δεν το συνηθίζουμε, ότι προς το τέλος αυτής τη εκπομπής θα σας ανακοινώσουμε και την, α, ε, μια πολύ μεγάλη έκπληξη, το τι ετοιμάζουμε α, για την Αστρική Πύλη σε τρεις εβδομάδες από σήμερα. Πρέπει να το πούμε αυτό, Ανδρέα, ότι η Αστρική Πύλη θα κάνει ένα διάλειμμα δύο εβδομάδων λόγω των α, διακοπών. Οπό... Ε, οπότε προς το τέλος της εκπομπής, για όλους εσά που θα είστε υπομονετικοί και ελπίζω να μην είναι μόνο υπομονή, είναι και θέληση να είσαστε μαζί μα το επόμενο δύο ώρο. Θα ανακοινώσουμε, σας ανακοινώσουμε το και επισήμω. Θυσίμος... Τη εκπομπή τη 23η Απριλίου. Μια εκπομπή η οποία θα είναι βόμβα. Αν α, είχατε ανάλογη άποψη για όλε τι εκπομπέ τι οποίε έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για κάποιε από αυτέ, νομίζω ότι η εκπομπή τη 23η Απριλίου θα ξεπεράσει α, κάθε προηγούμενο. Τέλο τη 23 απριλιου θα ξεπερασει αυτό θα το κρίνουν και οι φίλοι μα. Ε, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να. Περάσουμε και στο ιδοσογραφικό κομμάτι της εκπομπή. Όπως σας είπαμε, αργήσαμε και λίγο να αρχίσουμε απόψε. Δυστυχώς θα έχουμε μόνο ένα νέο για την ιδοσογραφία της εβδομάδας, το οποίο σε πολύ λίγο θα είναι εδώ, στα ραδιοφωνά σας, στον υπολογιστή σας. Λοιπόν, αν και πρώτα απ'ριλιά χθε, το συγκεκριμένο νέο δεν έχει καμία σχέση με ψέμα, δυστυχώ. Πράσινο φω σε ψυχοτρονικά όπλα που θα μετατρέπουν τα θύματα, του ανθρώπου δηλαδή, του διαδηλωτέ, σε ζόμπι, έδωσε ο γνωστό και μη εξαιρετή ο Βλαδίμιο Πούτιν. Η συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα δημοσίευμα τη εφημερίδα Mail on Sunday. Και αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα όπλα, τα οποία όπω σα είπαμε, έδωσε εντολή. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεκινήσουν να παράγονται στη Ρωσία, θα επιτίθενται στο κεντρικό νευρικό σύστημα των θυμάτων και πιστεύεται ότι θα επηρεάζουν τα κύτταρα του εγκεφάλου και θα αλλάζουν την ψυχολογική κατάσταση των θυμάτων. Η εξέλιξη αυτή ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τον ίδιο τον Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία, τον Ανατόλη Σερντιούγκοφ. Και οι επιστήμονε, όπω σα είπα και προηγουμένω, έχουν ήδη ξεκινήσει τι να αναπτύξουν αυτό, όπλο, αυτό το όπλο. Τα υψηλή τεχνολογίες οπλικά αυτά συστήματα θα είναι συγκρίσιμα σε ισχύ ακόμα και με τα πυρηνικά όπλα, αλλά θα είναι περισσότερο αποδεκτά από την άποψη της πολιτικής και στρατιωτικής ιδεολογίας. Mm. από την άποψη της ανθρώπινης δεοντολογίας δεν γνωρίζω κατά πόσο αποδεκτά θα είναι. Να πούμε νομίζω ότι αυτή η είδηση, επειδή την έχω κοιτάξει και εγώ, γιατί και, έπαιξε και αρκετά ψηλά στα ελληνικά πόρταλ, ειδησεών ε, έχει και ένα άρωμα tabloid αισθητική, δηλαδή ε, είναι ενσωματωμένα στην είδηση κάποια υπερβολικά στοιχεία δεν ξέρω αν τα αντιλήφθηκε και εσύ μπορεί να <σκυρλίκη> ε, είναι δηλαδή η είδηση πάνε... είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να διεγείρει τη φαντασία και να αφήνει υπονοούμενα που παραπέμπει σε ταμπλόιτ δημοσιογραφία mm. την... και νομίζω ότι και η πηγή η οποία χρησιμοποίησαν όλα αυτά τα δημοσιογραφικά πόρταλ ήταν μια tabloid εφημερίδα τη Βρετανία. Αυτό α το κρατήσουμε στο μυαλό μα, το οποίο δεν σημαίνει ότι ε, απορρίπτω την είδηση. Προφανώ και έχει υπάρξει ανακοίνωση από το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνα. Σε ό,τι αφορά αυτού του είδου τα όπλα, είναι 100% βέβαιο ότι έχει αναπτυχθεί ένα όπλο από του Αμερικάνου το οποίο θα χρησιμοποιείται σε, σε κινητοποίησεις του κόσμου, το οποίο απλώς θα είναι σε θέση να αυξάνει τη θερμοκρασία την εσωτερική, θα κάνει δηλαδή το αυτόν ο οποίος βρίσκεται απέναντι, θα στηρίζεται και πάλι στους κανόνες του μέσα σε εισαγωγικά φούρνου μικροκυμάτων αν θες, να το θέσουμε έτσι και θα κάνει ουσιαστικά τους διαδηλωτέ να νιώθουν ότι... Ε, κάποιο τους καίει ας πούμε, τους στέλνει οι ακτίνες και καίγονται Αυτό το, το συγκεκριμένο όπλο είναι γεγονός ότι έχει αναπτυχθεί και είναι θέμα χρόνου να το δούμε και σε διαδηλώσει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία δηλαδή ούτε ναι. περιέχει κάποιο είδους υπερβολή ε, Ειδικά ας πούμε η δήλωση ότι θα είναι ανώτερα από τα πυρηνικά όπλα κτλ Δηλαδή μου ε, χτύπησε κάποια καμπανάκια μέσα μου ναι. ότι αυτή η διατύπωση υπάρχει μόνο για να προηγώσει... Ανέφερε ότι θα έχει παρόμοια ισχύ συγκεκριμένα. Ενέξει. Τέλος πατών, εδώ θα είμαστε να είμαστε καλά και να έχουμε την ηχεία μας όπως λέει και ο φώτατος λαός και εδώ θα είμαστε να κρίνουμε το τι θα γίνει και τι τεχνολογίες εν τέλει θα παρουσιάσει το Ρώσικο Υπουργείο Άμυνας. Ε, αυτή ήταν η είδηση αυτής τη εβδομάδας ε, Δεν ξέρω να πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι ή έχουμε επίξει στα τραγούδια Όχι, όχι νομίζω ότι να πέρασουμε σε μια γεφυρούλα και να μπούμε κατευθείαν στο θέμα το κεντρικό Ωραία. Σε πολύ λίγο λοιπόν, αφού θα πάρουμε μια-δυο μια, ανάσες Συνεχίζουμε με το κεντρικό θέμα της Αποψινής εκπομπή. Δημήτρης Λιαντίνης ε, Θα παρελάσουν άνθρωποι οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το θάνατό του για τη ζωή του, για τη φιλοσοφία του για το έργο του για την αυτοθέλητη έξοδό του από τα εγκόσμια ε, μείνετε μαζί μας πολύ ένα δύο ανάσες μουσικές και επανερχόμαστε με αυτό το αγαπημένο αλλά και δύσκολο συνάμα θέμα Και πάλι μαζί σα. Η ώρα είναι 10.30 και νομίζω ήρθε η ώρα να μπούμε στο κεντρικό θέμα τη αποψινής μα εκπομπή. Δημήτρη Λιαντίνη. Σε ένα τέταρτο με 20 λεπτά θα έχουμε και την πρώτη έτσι, τηλεφωνική συνέντευξη με τον Φίλιππο Κουτσάφτη, τον Ιατρό ο οποίο θα μα πει τη δική του επιστημονική άποψη ε, περί του θέματο. Ε, ε, Α προχωρήσουμε λοιπόν να πούμε κάποια έτσι, βιογραφικά στοιχεία για τον Δημητρή Λιαντίνη. Να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον άνθρωπο και να σταχιολογήσουμε κάποιες σημαντικές στιγμές από τη ζωή του και να περάσουμε και σε πιο δύσκολα θέματα μετά. Ακριβώς ο Δήμητρης Λιαντίνες, ο οποίος να πούμε ότι γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1942 α, μάλιστα το πραγματικό του επώνυμο ήταν α, Δημήτρης Νικολακάκο, το άλλαξε έτσι ώστε να τιμήσει την ιδιαίτερη πατρίδα το οποίο ήταν το χωριό Λιαντίνα τη Λακονία. Επίση η Λιαντίνα είναι γνωστή ω Πολοβίτσα. Αν δεν βρίσκεται το χωριό Λιαντίνα, υπάρχει και το όνομα Πολοβίτσα. Mm -hmm. Συγγνώμη για τη διακοπή, απλά συμπληρώνω. Όχι, ήταν πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, ο Δημήτρη Λιαντίνα, ο οποίο αποβίωσε το 1998, Έτος κατά το οποίο δυστυχώ και έγινε ευρύτατα γνωστός στην ελληνική κοινωνία είχε ήδη μέσα από, τον, μέσα από το συγγραφικό του έργο αλλά και μέσα από το, από το πανεπιστημιακό του έργο καταφέρει να περάσει και να πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στους φοιτητέ του και στους ανθρώπους α, οι οποίοι τον ακολουθούσαν η υπόθεση τη εξαφάνισής του απασχόλησε όπως σας είπαμε έντονα την κοινή γνώμη η του βρέθηκε 7 χρόνια αργότερα, το 2005 σε μια σπηλιά κοντά στην κορυφή του Ταίγετου. Λιαντίνης... Οπότε για να πούμε Να κάνουμε μια πρώτη αναφορά στο θέμα του θάνατου Γιατί θα έχουμε αρκετές αναφορές Σε αυτό το θέμα Γιατί ξέρουμε ότι σας υπάρχει σχολή Και εμάς είμαστε έχει αποσχολήσει πολύ Και όποιος έχει ασχοληθεί με τον Λιαντίνη Δεν γίνεται να αποφύγει ε, Από την φιλοσοφική αντιμετώπιση του θάνατου ε, Κάποιο θα μπορούσε να πει ότι ο Λιαντίνης Ήταν ένας μεγάλος θανατολόγος Ακριβώς θα Κεντρικό ρόλο στη φιλοσοφία του ο θάνατο και αν δεν κάνουν λάθος όπως είχε πει και ο ίδιος μέσα από τα βιβλία του προετοιμαζόταν α, μια ολόκληρη ζωή ναι. έτσι ώστε στο τέλος να τον αντιμετωπίσει ως φόβο καθαρά. Ναι στην ουσία πάνω από 20 χρόνια και παραπάνω είχε πάρει την αποφασή του να κάνει αυτή την αυτοθέλητη φυγή άλλοι θα την πούνε αυτοκτονία εμείς τη λέμε αυτοθέλητη έξοδο δεν είναι ακριβώς αυτοκτονία ε, τέλος πάντων ένα χαρακτηριστικό για το θάνατο του λοιπόν και θα προχωρήσουμε περαιτέρω στα βιογραφικά του στοιχεία ώστε να φωτιστεί η εικόνα του Λιαντίνη είναι ότι η ημερομηνία θανάτου δεν υπάρχει δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία θανάτου Όπως είπαμε το 1998 συγκεκριμένα την 1η Ιουνίου του 1998 εξαφανίστηκε Άφησε ένα γράμμα στην, ένα γράμμα στην κόρη του έκανε ένα σωρό διαδικασίες οι οποίε προτίμαζαν τη φυγή του, δηλαδή δεν ήρθε μια μέρα και είπε «Α, μου τη βάρεσε φεύγω τώρα». Προτίμαζα, είπαμε, χρόνια αυτόν, αυτόν τον τρόπο εξόδου από τα εγκόσμια. Εξαφανίστηκε λοιπόν την 1η Ιουνίου και ο νεκρός του, τα κόκαλα δηλαδή του Δημήτρη Λιαντίνη, βρέθηκαν 7 χρόνια αργότερα, το 2005, οπότε δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία θανάτου, ακόμα και τώρα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σημειωθεί, θα μας πει και ο κύριο Ιατρόδικαστή παραπάνω πράγματα. Για να πούμε ότι ποιος ήταν ο Δημήτρης Διαντίνης, να, το, να δούμε τα επαγγελματικά του ε, ένα λεπτό, να δούμε αυτός ο άνθρωπος ποια ήταν η δουλειά του ή μάλλον ποιο ήταν το λειτουργήμα του. Ε, ήταν αναπληρωτής καθηγητής ε, του τομέα παιδαγωγικής του τμήματος ε, φούπουψιού, ή φύπιψη, όπως το λένε, φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Σημαίνει αυτό το αρκτικό λέξο, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδασκε φιλοσοφία της αγωγής και διδακτική αρχαίων και νέων ελληνικών. Στην ουσία ο, ο άνθρωπος προτίμαζε τους φίτες, προτίμαζε τους μελλοντικού δασκάλους, οι οποίοι ε, οφείλουμε να πούμε ότι όσοι πέρασαν όλοι, οι περισσότεροι φοιτητέ του, έχουν ε, ιδιαίτερα έτσι, έντονες αναμνήσεις από τον Λιαντινή. Ο Λιαντινής έμενε αξέχαστος ω δάσκαλος. Βέβαια κάποιοι θα έλεγαν ότι δεν μου αρέσει ο τρόπος του, άλλοι ταυτίζονταν. Αλλά το δεδομένο είναι και από τις αναφορές που υπάρχουν και στην βιογραφία του Λιαντινή είναι ότι ο άνθρωπος αυτός γέμισε ασφικτικά τα αμφιθέατρα. Κάτι το οποίο οι υπόλοιποι καθηγητές το έβλεπαν ίσως με ζήλια, είτε με καλό τρόπο είτε με αρνητικ ε, από εκεί και πέρα. Και είναι απολύτως λογικό, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω. Ένας άνθρωπο ο οποίος έτσι κι αλλιώ είχε για σημαία του το ζήτημα τη ε, της σημαντικότητα τη ελληνική παιδεία. Για φαντάσου το λίγο, να το φανταστούν και οι φίλοι που μα ακούν αυτή τη στιγμή. Ένα άνθρωπο ο οποίος διδάσκει του αυριανού δασκάλου, οι οποίοι με τη σειρά του διδάσκουν στα τα ελληνόπουλα τα οποία μπαίνουν στο σχολείο για πρώτη φορά, στο γυμνάσιο ή στο τέλο πάντων. Μιλάμε για μια. Σημαντικότατη υπόθεση, η οποία από την αρχαιότητα κιόλα, μια και ο ίδιο ο Λιαντίνη ήταν λάτρης τη αρχαία Ελλάδα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά παρακάτω. Το θέμα τη έτσι τουλάχιστον όπω μα το μεταφέρει ο Πλούνταρχο στο περιπέδο αγωγή, ήταν. το σημαντικότερο ίσω ρόλο. Θεω, θεωρούταν λειτουργήμα να είσαι δάσκαλο και Αυτό Αυτόν ακριβώ το ρόλο έτσι ακριβώ το είχε δει και ο ίδιο ο Δημήτρη Λιαντίνη, γι' αυτό και είχε, είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και προκαλούσε τόσο μεγάλη αίσθηση όλη η διδασκαλία του και ο τρόπος με τον οποίο διδασκεί τους φοιτητές του. Στην ουσία για να προσπαθήσουμε να φέρουμε στο μυαλό μας τον νεαρό Λιαντίνη ο Λιαντίνης ξεκίνησε από, όπως είπαμε, από το χωριό το οποίο ήταν στη Σπάρτη στη Λακωνία από μια τυπικά φτωχή οικογένεια της περιοχής σαν μια αγροτική οικογένεια ε, από μικρός έδειξε ότι είχε αυτό το άστρο που λέμε Ξεχώριζε Όχι τόσο πολύ μέσα στην τάξη Δεν ήθελε να ξεχωρίζει από τα άλλα παιδιά Ωστόσο κάτι το οποίο η δάσκαλή του και οι επιθεωρητές παιδιάς Που έκανε παρέλαση τότε από τα σχολεία και ήταν και φόβος και τρόμος Μπορούσαν να αντιληφθούν από τις εκθέσεις του το πόσο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν ήδη από το γυμνάσιο μπορούσε να πεις και το δημοτικό υπάρχουν αναφορές ότι οι εκθέσεις του αντιστοιχούσαν σε ένα παιδί πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή σε ένα ανέφηβο από τα πολύ μικρά του χρόνια. Από εκεί και πέρα πάω και με αργό ρυθμό γιατί τα φέρνω έτσι σιγά σιγά στο μυαλό μου γιατί παρακολουθώ χρόνια την υπόθεση του Δημήτρη Λιαντίνη και θαυμάζω και το έργο του. Ε, ο άνθρωπος αυτός πέρασε από πολλά κύματα πήγε, Πέρασε στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα τα, Πήγε περίφημα στη σχολή του, είχε κάποια μικροπροβλήματα ε, Πήγε στο στρατό που βίωσε έτσι, διάφορες καταστάσεις Ο οποίες ήταν πολύ σκληρές φανταστείτε ότι ήταν άλλα τα χρόνια εκείνα Δεν είναι όπως είναι σήμερα ο ελληνικός στρατός Και κάποια στιγμή αποφάσισε ότι η Ελλάδα δεν τον χωράει είχε διοριστεί σε ένα γυμνάσιο στου Μολάους της Λακωνίας Ωστόσο, εκεί ήταν, ήμασταν και στα χρόνια τα οποία, αν δεν κάνω λάθο ήταν τα πρώτα χρόνια της Χούντας Πολύ δύσκολε οι συνθήκες για έναν δάσκαλο και για ένα μυαλό όπω του Δημήτρη Λιαντίνο ο οποίος ήταν πάντα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτσι, αντικομφορμιστής πέρα από τα καθιερωμένα, δεν φορούσε σακάκι και γραβάτα στο σχολείο όπως επιβαλλονταν τότε για τους καθηγητές και όπως καταλάβει τα χρόνια τότε δεν σήκωναν έναν άνθρωπο σαν τον Λιαντίνη οπότε πήρε την απόφαση να φύγει στη Γερμανία για να ακολουθήσει εκεί περαιτέρω σπουδέ, να κυνηγήσει εκεί την τύχη του στην αρχή αναγκάστηκε να κάνει διάφορες και χειρονακτικές εργασίες ωστόσο τότε στην ουσία βλέπουμε ότι ο Λιαντίνης Άλλαξε ο άνθρωπο και ήρθε ο Λιαντίνη που, που γνωρίσαμε μέσα από το έργο του. Τότε διαμορφώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χρόνια τη Γερμανία. Όπου μέσα από φοβερή φτώχεια και απίστευτο διάβασμα, όπω έχουμε δει και σε επιστολέ του, οι οποίε υπάρχουν στο βιβλίο του Δημήτρη Αλικάκου, οι οποίε έχουν δημοσιευτεί αποκλειστικά εκεί και φωτίζουν και από τι προσωπικέ στιγμέ του Δημήτρη Λιαντίνη, ο άνθρωπο αυτό. Ε, διάβαζε τόσο πολύ που προτιμούσε να πάρει ένα βιβλίο παρά να φάει ψωμί. Όπως αναφέρει στις επιστολές που στέλνει στα αδέλφια του και στους φίλους του Τότε δεν υπήρχε το email και το τηλέφωνο ε, Αυτή ήταν έτσι μια πρώτη αναφορά σε κάποια πράγματα που δείχνουν τη διαμόρφωση του Από το νεαρό Λιαντίνη πάμε στον ενήλικα πλέον Λιαντίνη Θες να κάνεις κάποια αναφορά έτσι τώρα, Μιλνάκη. Δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τις θέσεις του, έτσι ώστε να... γιατί εμεί μέσα από αυτή την εκπομπή, όπω έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν γίνεται να καλύπτουμε μέσα σε ένα δύο ωρό ή και λίγο παραπάνω τα θέματα τα οποία εξετάζουμε. Μπορούμε όμω να δώσουμε άνετα ερεθίσματα στον φιλοκρατή. Να μιλήσουμε λοιπόν για κάποιες από τις θέσεις του Λιαντίνη, τις οποίες εκφράζει μέσα από τα βιβλία του. Γιατί ίσως είναι πολύ εύκολο κάποιος να βρει βιογραφικά στοιχεία για έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, α, όσο φαντάζεστε, να μπει στη διαδικασία να έρθει σε επαφή με τα ίδια τα κείμενα. Για παράδειγμα, α, τι, ποια ήταν η άποψη του Λιαντίνη σχετικά με το τι σχέση έχουμε οι σύγχρονοι νεοέλληνες με τους αρχαίους Έλληνε. Και τι σχέση έχουν επίσης, τι εικόνα έχουν οι ξένοι για εμάς. Στο βιβλίο του λοιπόν Γκέμα θα διαβάζω... Τα όσα έγραψε ο γνωστός Ακαδημαϊκός που έχουμε την τιμή να κάνουμε το αφιέρωμά του σήμερα. Αναφέρει λοιπόν ο Δημήτρης Λιαντίνης. Όλα καλά και περίκαλα τα έχουμε με την πατρίδα. Με το έθνος, την ιστορία και τους αρχαίους ημών πρόγονοι. Μόνο που ξεχάσαμε ένα. Πως εμείς οι νέοι με τους αρχαίους Έλληνε έχουμε τόσα κοινά όσα ο χασαποσφαγίας με τις κορδέλες και η μοδίστρα με τα κρυάρια. Είμαστε ένας λαός χ με μία ιστορία που ο ίδιος τη νομίζει λαμπρή και απορεί πως δεν πέφτουν οι ξένοι ξεροί μπροστά στο μεγαλείο της. Οι ξένοι όμως, σαν συλλογιούνται την ελληνική ιστορία, την αρχαία εννοώ, γιατί τη νέα δεν την έχουν ακούσει, και βάλουν απέναντί της εμάς τους νεοέλληνες, φέρνουν στο μυαλό τους άλλες παραστάσει Μάλιστα. Και συνεχίζει παρακάτω λέγοντας ότι για τους Ευρωπαίους οι Έλληνε είμαστε μία δράκα ανθρώπων απρόσωποι, ανάμεσα σε βαλκανιλική, Τουρκολογιά και Αράπηδες. Είμαστε οι Ορτοντόξ, με το ρούσικο τυπικό στη γραφή, με τους κουμπέδες και τους τρούλους πάνω από τα σπίτια των χωριών μας, με ακτινογραφίες σωμάτων και σκουλικόμορφε φιγούρες Αγίων στους τοίχου των εκκλησιών. Επίσης ο Ιαντίνης έκανε και κάποιες νύξεις σχετικά με την αιώνια μάχη του... Μάχη. Παύλα αντιπαράθεστα το έλεγα εγώ ανάμεσα στον ελληνισμό και τον εβραϊσμό και αυτό Αντρέα είναι ένα θέμα το οποίο θα δείξουμε αργότερα στη συνεντεύξη μας γιατί α, είναι αρκετά παρεξηγήσιμο κάποιοι το, α, κατηγόρησαν το Λιαντίνι για αντισημιτισμό πράγμα που δεν, α, δεν ισχύει σε καμία περίπτωση Προφανώς έκαναν μια έτσι επιφανειακή αναγνώση του έργου του βέβαια η γλώσσα του Λιαντίνι δεν χαρίζει είναι ένα χαρακτηριστικό του, τα ελληνικά του είναι καταπληκτικά και συναντάς ε, στην ουσία έναν λογοτέχνη. Υπάρχει και αυτή η πλευρά του Δημήτρη Λιαντίνη. Η πλευρά του Δημήτρη Λιαντίνη, ο οποίος, ε, η γλώσσα του, τα ελληνικά του ήταν μοναδικά. Ο οποίος διαβάσει τα βιβλία του θα καταλάβει την νο, ο τρόπο που εκφράζεται και θα σας διαβάσουμε και άλλα αποσπάσματα για να καταλάβετε γιατί άνθρωπο μιλάμε. Αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένω είχε ναι. να κάνει με τα διάφορα εβραϊκά ονόματα τα οποία έχουν κατακλείσει την ελληνική επικράτεια όπω Μωυσής, Αβραάμ, Ισαία, και ενώ οι Έλληνε έχουν ξεχάσει τα ονόματά του. Επίση ο Λιαντίνη έκανε πολύ λόγο και για την λεγόμενη νεοελληνική σχιζοφρένεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά στο έργο του Γκέμα. Ποιο είναι ο Γρηγόριο Ε. είναι ο Πατριάρχη που βλέπουμε τον Ανδριάντα του μπροστά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο. Δίπλα στον Ρήγα. Πού ξανακούστηκε τέτοιο κυκλώνιο άγος, κυλώνει ο άγο, με συγχωρείτε. Ο Λεωνίδας και ο Εφιάλτης Αγκαλιά. Αναφέρεται προφανώ στι πράξει του Γρηγορίου του Ε κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση του 21 και του αφορισμού των αγωνιστών που είχαμε αναφέρει και στην ε, προηγούμενη εκπομπή εδώ. Ο ίδιο Λιαντίνη συνεχίζει αναφέροντα πω πρόκειται για την ελληνική σχιζοφρένεια αγαλματοποιημένη μπροστά στα πόδια τη ελληνική παιδεία. Να περάσουμε λίγο και στο θέμα του θανάτου εντάχη. Α, αναφέρει ο Λιαντίνη σχετικά με το ζήτημα τη μεταθανάτιας ζωή. Και εδώ νομίζω ναι. έχει άμεση σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε αργότερα α, και με του συνεταιυξιαζόμενου μα. Μπορούμε λοιπόν. μινά, να ναι. βάλουμε και ένα ηχητικό απόσπασμα από τον ίδιο τον Δημήτρη Λιαντίνη. Ακόμα καλύτερα, το νομίζω. Ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω αν θες να το κάνουμε. Βεβαίω. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα είναι και πρωτότυπο για, τα, για την εκπομπή, έτσι. Ωραία. Οπότε θα σα βάλουμε ένα απόσπασμα από μια διάλεξη που είχε δώσει ο Δημήτρης Λιαντίνης σε στρατιωτικού ιατρούς αν δεν κάνω λάθος πάνω στο να να θέμα αυτό έτσι τις για τη ζωή μεταθάνατον ώστε να καταλάβετε ότι αυτός ο άνθρωπος ε, είχε ένα αυστηρό χαρακτήρα πολύ καλά δουλειμένο μια ευρύτατη παιδεία από τους αρχαίους Έλληνες μέχρι τους νεότερους και την αλληνική λογοτεχνία και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίο ε, ήθελε να διώξει από την ψυχή ...και των φοιτητών του και στην ουσία και των παιδιών. Ε, όλες αυτές τις δυσυδαιμονίες που καλλιεργούμε και οι σύγχρονοι γονεί και οι παλαιότεροι... ...ότι πρόσέχει να κάνει καλές πράξεις, να μην είσαι κακός... ...γιατί αλλιώς ο Θεός αυτό το Πανάγαθο ον θα σε τιμωρήσει και θα σε στείλει για πάντα στην κόλαση. Είναι ο λεγόμενος φοβός θανάτου. Α, ναι, αυτές, το, αυτό το... Ε, στην ουσία όλες οι, θρησκίες, οι θρησκίες εκεί έχουν πατήσει στο φόβο του θανάτου. Θέλουμε να δούμε, για να ακούσετε ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τον ίδιο τον Δημήτρη Λιαντίνη, πώς αντιμετωπίζει ο ίδιο το θέμα της ζωής μετά, μετά θάνατον. Υπάρχει ζωή μετά από το θάνατο, το θάνατο. Ποιες είναι οι θέσεις της φιλοσοφίας για το θέμα αυτό. Oh. <laughs> Τώρα, πέτετε ένα ερώτημα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ σοβαρό. Και πολύ μεγάλο, γι' αυτό θα έπρεπε ενδεχομένως να γίνει ολόκληρη η διάλεξη. Λέμε όμως πολύ απλά, βεβαίως υπάρχει ζωή μετά θάνατο, αλλά ποια ζωή. Οι Έλληνε μα είπαν ότι ο άνθρωπο καθώ πεθαίνει, εξαφανίζεται, χάνεται. Ο Όμηρος παραδείγματος χάρη μα λέει στη ραψοδία Ζήτα της Ιλιάδας, θυμάμαι πρόχειρα, σε μια στιχομηθεία ανάμεσα σε δύο ήρωε, τον αντίλογο, το γιο του Νέστορα και έναν Γλαύκο, έναν Τρώα που συναντιούνται και βρίσκονται αδερφοποιητοί. Λέει τον περίφημο στίχο, τι υπερφύλων γενναίοι, τι ιδέε και αντρών. Εμεί οι άνθρωποι δηλαδή είμαστε όμοι με τι των φίλων. Βλέπεις ένα φίλο στο δέντρο, μεγαλώνει, πρασινίζει, λάμπει, λαμποκοπάει. Έρχεται το φθινόπορο, μαραγκιάζει, συρρυκνώνεται, μαραίνεται, πέφτει, το παίρνει η βροχή και η λάσπη, εξαφανίζεται. Τέτοιοι είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Σαν τις γεννήσεις των φίλων. Καμία παρηγορία φιλοσοφικά. Το ίδιο πράγμα θα μας πει ο Πίνταρος, τον περίφημο 8ο Πυθιόνικο. Αν θυμάμαι καλά, που λέει εκείνους δύο φοβερούς τείχους, επάμεροι, εφήμεροι είμαστε. Φίμερη πρόσερη, τι δέ τη, τι δού τη, σκιά όναρ άνθρωπο. Τι είμαστε, τι δεν είμαστε, είμαστε στο βαθμό που δεν είμαστε, αύριο δεν θα είμαστε. Σκιά όναρ, όνειρο σκιά είναι ο άνθρωπο. Ούτε καν όνειρο, ούτε καν σκιά. Όνειρο σκιά. Όσο ο Κρίστο μα μιλάει για ένυπο, σα είπα αφήνουμε τον επίκουρο που είναι εντελώ σαφή, θα ήθελα όμω να σα πω ότι υπάρχει μια ζωή μετά θάνατο η ακόλουθη. Εκείνο που μένει όταν θα πεθάνουμε είναι η καλή μνήμη που αφήνουμε στους ανθρώπους. Είναι δηλαδή, είναι αυτό που το λέμε διαφορετικά στη φιλοσοφία ενδοκοσμική αθανασία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθάνανε και τους ξέρουμε, τους μνημονεύουμε, τους μελετάμε, τους θαυμάζουμε. Ο Παστέρ, ο Φρέμιγγκ, αναφέρω χιλιάδες άνθρωποι που προσέφεραν ευεργέτησαν τον άνθρωπο κτλ. Από εδώ ξεκινάει η περίθμη εκείνη αναλόγιο του λαού μας, που δεν το έχουμε φιλοσοφήσει, λέει. τον Πλούτων τα μίσησαν πολλοί. Την δόξα νουδείς. Τι θα πει αυτό. Έχω ένα κλασικό παράδειγμα μπροστά μου. Έχω την κυρία Δουλανδρή, την γλυκιά μας πρώτη κυρία της Ευρώπης. Είναι ένα άνθρωπο πλούσιος αλλά όλη τη τα είναι να αφήσει ένα έργο που να μείνει για να ευεργετεί τους ανθρώπους και για να μείνει και στις επόμενες γενναίες. Με αυτή είναι η γαϊα που μας χτίζει. Ντάια, τη λέω εγώ, μυξοβάρβαρα, ελληνικά, ερασμιακά. Γαία, yeah τη λέει αυτή. Αυτό το υπέροχο μέγαρο που χτίζει τη Γηφυσιά που δεν έχω καμία αμφιβολία ότι για τι μελλοντικέ γενιέ των Ελλήνων θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το μέγαρο τη μουσικής. Και παρακαλώ να μην σα σκανδαλίσω, γιατί γνωρίζω τον Λουδοβίκο Μπετόβεν και τη σονάτα, την ενάτη τη σονάτα για βιολί και πιάνο. Αυτή η Ντάια, τι είναι ο βαθύτερο πρόθο να ζήσει αγαθή η μνήμη τη. Πόσο γίνεται. Δεν είμαι καραϊστάκης και δακρίζουμε, είπε ο, ο κύριος διοικητής. Δεν είμαι Μαρκομπότσαρης και δακρίζουμε. Είμαι αυτό το Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτό Α. ήταν το απόσπασμα του Δημήτρη Λιαντίνη για την, και άποψή του για την ζωή μεταθάνατον. Δηλαδή δεν πιστεύει ο ίδιος σε, στη ζωή μεταθάνατον και το αιτιολόγησε με βάση και του αρχαίου Έλληνες φιλοσόφους Ανέφερε μόνο. χαρακτηριστικά Ανδρέα ότι η ενδοκοσμική αθανασία ναι. και η καλή μνήμη που αφήνουμε πίσω μας είναι α, η μοναδική ζωή μεταθάνατων κάτι βέβαια που έρχεται σε άμεση α, αντιδιαστολή με όσα πρεσβεύουν οι κυρίαρχες α, θρησκείες α, σήμερα οι οποίοι υπόσχονται... Σχεδόν όλες Σχεδόν όλες. Σχεδόν, Σχεδόν όλες, δεν είναι μόνο οι κυρίαρχες <laughs> το 90% των α, τάζουν σε αυτούς τους καλούς και αγαθούς πιστούς που ακολουθούν τα κελέσματα. Τέλο <Κι> πάντων, θα περάσουμε τώρα και στο θέμα του θανάτου του Δημήτρη Λιαντίνη. Να διερευνήσουμε όσο μπορούμε τα αίτια, πού βρέθηκε το ο νεκρός του, δηλαδή τα κοκαλά του. Και νομίζω ότι ο ιδανικότερος άνθρωπος στην Ελλάδα για να μιλήσει για αυτό το θέμα είναι ο κύριος Φίλιππος Κουτσάφτη, ο οποίο είναι yeah. ιατροδικαστή. Ε, πολλά χρόνια στο επάγγελμα. Είναι από του πιο γνωστού ιατροδικαστέ. Ο γνωστότερο, γιατρο... βασικά ιατροδικαστή ε, τη Ελλάδα. Ήταν σίγουρα ένα πρόσωπο το οποίο θα το θέλαμε στην εκπομπή όταν το σχεδιάζαμε. Είχε την ευγενή καλοσύνη να αποδεχτεί την ε, πρόσκλησή μα. Και ήταν και ο άνθρωπο ο οποίο ανέλαβε την υπόθεση του Δημήτρη Λαντίνη, η οποία ήταν από τι, ε, ίσω θα μα πει και ο ίδιο, τι πιο δύσκολε που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Διότι ακούγονταν πολλά και διάφορα, επέρχεται ένα κλίμα ότι είναι ζωντανό, δεν είναι. Είχαν εμπλακεί διάφοροι παράγοντε οι οποίοι πίεζαν προ τη μία την άλλη κατεύθυνση. Αλλά ωστόσο, καλύτερα να μα τα πει ο ίδιο. Καλησπέρα, κύριε Κουτσάφτη. Καλησπέρα σα. Λοιπόν, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μα απόψε. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω αυτή τη uh, μικρή συνέντευξη ρωτώντα σα κάτι που θα ρωτούσε οποιοδήποτε σα συναντούσε και uh, άνοιγε μία συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Ήταν, τι αντικρίσατε εσείς όταν φτάσατε στο, στη σπηλιά εκεί στον ΤΑΕΓΕΤΟ το 2005, αν δεν απατώμε. κάνω μια διευκρίνηση. Δυστυχώς δεν πήγα στη σπηλιά, γιατί έγινε μια... Όταν εξε, έχετε ακοπή δεν σας ακούω καθόλου. Όχι, για εμέ σας ακούμε. Σας ακούμε μια χαρά, απλά αν μπορείτε να μιλάτε... Λίγο πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούμε μίσκαλα καλά. Ακούγεστε, δεν έχει πρόβλημα γραμμή, απλά μήπως να φαίνεται το ακουστικό πιο κοντά. Ε, η ερώτηση στην ουσία είναι, όπως μας είπατε και εσείς μας διευρυνήσατε ότι δεν είχατε πάει στον τόπο, αλλά στην ουσία νομίζω ότι είναι εν γνώση σας ε, τα ευρήματα τα οποία βρέθηκαν στο, και η στο μνημείο να. το οποίο είχε φτιάξει ο ίδιο ο Λιαντίνης τον Ταΐγετο ο τόπος ήταν συγκεκριμένος, ήταν γνωστός, είχε εμπιστευτεί το μυστικό σε έναν πρώτο του ξάδερφο, σε ένα, δεν θυμάμαι μη πρώτος ξάδερφος ή φίλο είναι και στη συνέχεια τα οστά μετά από την αυτοψία που έγινε εκεί ήρθαν στην υπηρεσία μας, ε, ήταν το 2005. Ε, πάλι έχω πρόβλημα, δεν, δεν μπορώ, δεν σας ακούω εγώ. Όχι, όχι, εμείς σας ακούμε κανονικά, απλά κατεβάζουμε τον ήχο όταν μιλάτε κύριε Κουτσάφτη. Θα θέλω να σα ρωτήσω τι προέκυψε από τις ε, τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στα οστά του, του Δήμητρη Υπήρχαν όπως προείπατε ε, ορισμένες εάν πέθανε μήπως ζούσε κλπ. Έγινε μια λεπτομερέστατη εξέταση. Ξεκινώντας από τη δική μου μακροσκοπική εξέταση ε, σα λέω με σιγουριά ότι δεν υπήρχε καμία οστική κάκωση γιατί πλέον ήταν οστά με ελάχιστα ε, υπολ, ε, υπόλοιπα από συνδέσμους και ναι και δύο πλατής γιατί πρέπει να σας πω ήταν πολύ ψηλά εκεί κάνει πάρα πολύ κρύο οι χειμώνες ο χειμώνας είναι με τεράστια ποσότητα χιονιού και έτσι βρήκα ορισμένα μαλακά μόρια τα οποία και αφού η ειδική επεξεργασία απεστάλησαν σε ειδικό εργαστήριο να γίνει τοξικολογική εξέταση μήπως βρίσκαμε κάτι με πιθανότητες βέβαια ελάχιστες γιατί είχαν περάσει 7 χρόνια ε, παρά τις προσπάθειες που έγιναν δεν μπόρεσε να βρεθεί τίποτα που να σχετίζεται με την αιτία θανάτου Μάλιστα ε, δεν ξέρω να σας διάκοψα αλλά θα συνεχίσουμε το ίδιο τέμπο το οποίο έχετε ορίσει αν μπορείτε επίσης να μιλάτε λίγο πιο δυνατά δεν ξέρω ίσο, εκτός αν έχουμε τεχνικό πρόβλημα που δεν νομίζω κ. Κουτσάφτη οπότε από ό,τι μας αναφέρατε και εσείς ο ίδιο, ε, οι τοξικολογικές εξετάσεις οι οποίες έγιναν και σε ειδικά εργαστήρια δεν έδειξαν κάτι Ωστόσο, αναφέρατε ότι επειδή είχαν, μάλλον είχαν περάσει αρκετά χρόνια, από τότε υπάρχει το ενδεχόμενο, αυτά τα ίχνη των τοξικών ουσιών που ενδεχομένω να είχε χρησιμοποιήσει ο Δημήτρης Λιαντίνη, να μην ήταν πλέον ε, ανιχνεύσιμα. Ε, θα τολμούσατε να κάνετε κάποια υπόθεση ποιες ε, θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές αιτίες θανάτου του Δημήτρη Λιαντίνη και τι εννοώ από ό,τι ξέρουμε στα ευρήματα τα οποία βρέθηκαν στο νταίγετο. υπήρχε, υπήρχαν υπνοτικ, υπνοτικά χάπια τα οποία ήταν μια διασκευασία από υπνοτικά χάπια, τα οποία υπάρχει μια πιθανότητα να χρησιμοποιήσει ο Δημήτρης Λιαντίνης, κάποιοι βέβαια την αρνούνται, ε, και νομίζω βρέθηκε και κάλιο. Τέλος πάντων, για να μην προκαταβάλω και της, την απάντησή σας, εσείς, Έχετε κάποια έτσι άποψη επί του θέματος περί των πιθανών αιτίων θανάτου του Δημητριαντίνη. ...την υπόθεση όστι ε, αφορά ότι ο σκελετός ανήκει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και δεν αρκέστηκα μόνο στι ε, Αμέσως, δηλαδή την ίδια μέρα, ήρθε στο, στο, πάνω στο νεκροτομίου ο καθηγητής της και έκανε και αυτός μια εξέταση του σκελετού και στη συνέχεια ήρθε η προσωπική οδοντίατρός του ο που τον θεράπευε που το έκανε, και αναγνώρισε από τα δόντια ότι η δική της εργασία. Ούτε εκεί σταμάτησα. Η έγιναν οι δικές εξετάσεις και από το τμήμα ιατροδικαστικής του στόματος της Ιοδιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη συνέχεια, με βιολογικό υλικό από τα, που πήρα από τον, από τον σκελετό, κάναμε DNA, α, βέβαια με δείγματα αίματος από την σύζυγο και από την κόρη του Λιαντινή. Όλα αυτά μαζί δεν αφήνουν καμιά απολύτως αμφιβολία ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο σκελετό ότι ανήκει στο συγκεκριμένο άνθρωπο ε, Όσο για την αιτία θανάτου είναι αδύνατον να στήριξω καμία αιτία ούτε καν κασία, διότι είχα ένα σκελετό ο οποίος μόνο δεν είχε κακώσεις και τα μικρά υπολείμματα που υπήρχαν ήταν αρνητικά στην τοξικολογική εξέταση Πρέπει όμως να σας πω κάτι, επειδή έχω μελετήσει αρκετά το θέμα, επειδή ο άνθρωπος αυτός μιλούσε με συμβολισμούς τις περισσότερες φορές, ίσως ένας μελωδικός ερευνητής που θα ψάξει με κάθε λεπτομέρεια τι κρύβεται πίσω από τους συμβολισμούς του, να οδηγηθεί και μέχρι την αιτία θανάτου. Είναι τολμηρό το αυτό που λέω, αλλά το δίνω σαν ερέθισμα στους μελετικούς ερευνητές του συγκεκριμένου πραγματικά αξιολόγου, ανθρώπου και επιστήμωνα. Ε, ε, οπότε... Προλάβατε και την τελευταία ερώτηση που θα σας κάναμε κύριε Κουτσάφτη. Λοιπόν, νομίζω καλύψαμε το θέμα σε ό,τι αφορά την άποψη της ιατροδικαστικής επιστήμης νομίζω. Ναι, είναι ένα έγκλητο ιδρωδικά ο κ. Κουτσάφτη. Μα ξεκαθάρισε. Όπω ήταν, όπως πολύ ήταν ξεκάθαρο, βέβαια από τότε που είχαν ολοκληρωθεί οι ερευνέ του, ότι ο, το ο σκελετό που βρέθηκε στον Ταίγετο είναι ο Δημήτρης Λιαντίνης Το οποίο ο, με, και μα εξήγησε και αναλυτικά με ποιου τρόπου έχει εξακριβωθεί αυτό, διότι και η υπόθεση είχε διεγείρει ας πούμε, φαντασία. Τα, τη φαντασία και τα ΜΜΕ. Οπότε νομίζω ότι. Έγιναν διαδικασίες υπέρ το δέον. Τέλος, πάντων να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Κουτσάφτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Θα σας πω την άποψή μου. Γιατί ήταν πραγματικά ένας πολύ πολύ σπουδαίος ερευνητής, σπουδαίος δάσκαλος. Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ κύριο Κουτσάφτη. Καλό σας βράδυ κύριο Κουτσάφτη. Σας. σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν και ο κύριος Κουτσάφτης. Ολοκληρώθηκε η πρώτη από τις δύο συνεντεύξεις. Τώρα ευχαριστούμε πολύ που ο άνθρωπος βγήκε και ξεκαθάρισε ότι αυτό το μυστήριο το οποίο είχε αρχίσει τότε γύρω στο 1998... Να πλανάτε γύρω από το όνομα του καθηγητή Είχαν ακούστηση μια και τώρα τα Θυμάμαι Αντρέα Μήπως πρέπει να περάσουμε και σε αυτό το θέμα του θανάτου Να το αναλύσουμε δηλαδή πώς... Είπαμε κάποια πράγματα για τη φιλοσοφία του Βέβαια ίσως χρειάζεται να πούμε Λίγα πράγματα παραπάνω Γιατί α, θα, αλλιώς θα ήμασταν ε, αμελής απέναντι σε, στον Δημήτρη Λιαντίνη Κάλεμε πολύ μικρή αναφορά στην, στο φιλοσοφικό του έργο Μπορούμε να πούμε ότι αν ανατρέξουμε στα βιβλία τα οποία έχει γράψει Γιατί αυτή είναι η κληρονομιά του Λιαντίνη Πέρα από τα, τη διδασκαλία του, πέρα από τις αίθουσε Και πέρα από τε, τους φοιτητές και τους δασκάλους Τους οποίους σε έναν βαθμό, όπως λένε και οι ίδιοι Διαμόρφωσε μετά ζωή του μετά τη δασκαλία τους τη διδασκαλία που τους έκανε πάμε στα βιβλία του Λιαντίνη επίσημα υπάρχουν οχτώ βιβλία του Δημήτρη Λιαντίνη υπάρχουν και κάποια άλλα μικρά έργα, κάποια είναι ημιτελή είναι... κάποιες εργασίες έχουν βγει και πρόσφατα σχετικά μετά το θάνατό του και την εξακρίβωση ότι το 2005 ότι έχουμε, ένα... έχουμε βρει πλέον τον νεκρό Δημήτρη Λιαντίνη βγήκαν και κάποια πρωτόλια ποίηματά του ε, το πιο σημαντικό βιβλίο του και το τελευταίο του, πιο σημαντικό ίσως ε, κατά τη γνώμη μου κάποιος άλλος μπορεί να αποδώσει αυτό το τίτλο σε άλλα βιβλία είναι η Γκέμα, στη Γκέμα στην ουσία το οποίο αποτελεί το κύκνιο άσμα του Δημήτρη Λιαντίνη Να πούμε ότι γράφτηκε ένα χρόνο πριν το θάνατό το 1997 δηλαδή ε, ε, εκδόθηκε, εκδόθηκε, εκδόθηκε τότε. Σημαίνω. Στην ουσία, ε, βασικά στο, στο εκδοτήριο, πήγε, στον εκδοτικό οίκο πήγε ναι, το 97 ναι. και νομίζω το 98 βγήκε στα βιβλιοπολία. Την άνοιξη του με τη χρονολόγηση των βιβλίων, μην υπάρχει ένα θέμα. Ε, ε, στα βιβλία του, ακόμα και ο ίδιο αναφέρει άρεσε ημερομηνίε. Υπάρχουν ετερόκλητε πηγέ γύρω από αυτά τα θέματα. Ωστόσο, εγώ έχω στηριχθεί και στην έρευνα του Δημήτρη Αλικάκου που νομίζω είναι αρκετά κοντά στην πραγματικότητα. Ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν εκεί, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Δεν υπάρχουν, τέλο πάντων. Λοιπόν, στην Κέμα, αν δεν κάνω λάθο, ο Δημήτρη Λιαντίνη ασχολείται περισσότερο με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Θεό, με την συνείδηση του νεοέλληνα. Καθώ επίση και το πιο σημαντικό όλων, για τον ίδιο το πρόβλημα του θανάτου και στη σύζευξή του με τον έρωτα. Γενικότερα, ο έρωτα και ο θάνατο είναι δύο έννοιε που κυριαρχούν σε όλο του το έργο, δεν ξέρω αν συμφωνεί. Ε, όλο το έργο του Δημήτρη Λιαντίνη έχει βαστεί σε αυτούς τους δύο πυλώνες, έτσι για να μπαίνουμε δεν είμαστε ειδικοί υπέρ της φιλοσοφίας ωστόσο με... τη μικρή μας σχολή με το Δημήτρη Λιαντίνη εγώ ασχολούμαι με το θέμα από το 2002 με 2003 τότε που αγοράσα την Κέμα σχεδόν τυχαία θα έλεγα σε ένα βιβλιοπωλείο στην Πάτρα ε, τότε στα πρώτα χρόνια μου ως φοιτητής, ε, στη γέμα στην ουσία ο Δημήτρης Λαντίνης αυτό που κάνει είναι ότι μας δίνει έναν οδικό χάρτη. Δηλαδή, όποιος έχει διαβάσει την γέμα όταν άκουσε για την εξαφάνιση του καθηγητή θα έχει καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά που έλεγε. στη γέμα υπάρχουν φοβερές αναφορές στο τι θα κάνει, στο πόσο μελετημένον αυτό που θα κάνει. Μας περιγράφει και τα αίτια αυτή της φυγή του. Θα έχει πω... Νομίζω είναι το πιο σημαντικό, είναι ένα από τα σημαντικά θέματα που θα πρέπει να απαντήσουμε. Και νομίζω είναι όντω πολύ σημαντικό, να... θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό, να διαβάσουμε ένα έτσι γρήγορα, όσο περιόντερα μπορούμε, κάποια αποσπάσματα από το γράμμα το οποίο άφησε στην κόρη του, όπου ένας άνθρωπος όταν έχει να αντιμετωπίσει μια τόσο σοβαρή κατάσταση, όπως είναι ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στο παιδί του, δεν μπορεί να γράφει ε, Να πάμε σε αυτό το γράμμα λοιπόν Δεν είναι όλη η επιστολή Διοτίμα μου έτσι ονομαζόταν η κόρη του Ονομάζεται μάλλον η κόρη του, με συγχωρείτε Φεύγω αυτοθέλητα Αφανίζομαι όρθιος, βαρός και περίφανος. Ετοίμασα τούτη την ώρα βήμα-βήμα ολόκληρη τη ζωή μου που υπήρξε πολλά πράγματα αλλά πάνω απ' όλα εστάθηκε μια προσεκτική μελέτη θανάτου. Τώρα που ανοίγω τα χέρια μου και μέσα του συντρίβω τον κόσμο είμαι κατάφορτος με αισθήματα επιδοκιμασίας και κατάφασης. Πεθαίνω υγιείς στο σώμα και στο μυαλό όσο καθαρά είναι τον χιόνι στα όρη και το επεξεργασμένο γαλάζιο διαμάντι. Να ζήσεις απλά σε μνόπρεπα και τίμια όπως σε δίδαξα. Να θυμάσαι ότι έρχονται χαλεπίκαιροι για τις νέες γενναίες. Και είναι άδικο και μεγάλο παράξενο να χαρίζεται τέτοιο το δώρο τη ζωής στους ανθρώπους και οι πλήστοι να ζουν μέσα στη ζάλη αυτού του αστείου παραλογισμού. Η τελευταία μου πράξη έχει το νόημα της διαμαρτύρησης για το κακό που ετοιμάζουμε εμείς οι ενήλικοι στις αθώες νέες γενναίες που έρχονται. Ζούμε τη ζωή μας τρώγοντα τις άρκες τους. Ένα κακό αβυσαλαίο στη φρίκη του. Η λύπη μου για αυτό το έγκλημα με σκοτώνει. Σε αυτές τις ε, τρεις παραγράφους που διάβασα από την επιστολή προς την κόρη του, τη το τελευταίο γράμμα που άφησε για την κόρη του, Φωτίζεται στην ουσία σε έναν πολύ μεγάλο βάθμό και με έναν λιτό και ε, πολύ όμορφο τρόπο θα έλεγα, όλη αυτή η πράξη του Δημητριαντίνη η αυτοθέλητη έξοδος όπως λέμε. Και ένας λόγος προφητικός έναν λόγο προφητικό Το μπορούμε γελιά, να διακρίνουμε στον επέλεξε ο άνθρωπος να φύγει από αυτόν τον κόσμο όπως έλεγε και ο ίδιος, Μέχρι εδώ είμαστε, αυτό είναι. Δηλαδή, αναφέρει και στο έργο το ότι ο άνθρωπος είναι ένα τραγικό. Ε, έχει την τη γνώση, τη γνώση του θανάτου, του θανάτου κάτι το οποίο δεν έχουν Ξέρε, τα ζωά. ο άνθρωπος είναι το πλάσμα το οποίο γνωρίζει ότι θα πεθάνει, όλοι εμείς δηλαδή. Βέβαια, αυτά τα θέματα είναι δύσκολα και ίσω σε κάποιους του προκαλέσουν μια ανατριχήλα όπω προκαλούν σε πολλοί κόσμο. Είναι, ο οποίος... είναι δεδομένο ότι προκαλούν ανατριχήλα από τη στιγμή που, όπω έχουμε πει, ο μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου είναι ο φόβο του θανάτου. Και έχουμε ο... διδαχθεί από τον φόβο το μα το να... ότι όλο αυτό το... το κοινωνικό θρησκευτικό γίγνεσθε, το κοινωνικό θρησκευτικό μάτριξ μέσα στο οποίο βρισκόμαστε από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, πολλαπλασιάζουν. Θα έλεγα όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα γύρω από το θέμα του θανάτου. Έτσι όταν ερχόμαστε μπροστά σε ένα φιλοσοφικό ζήτημα, σε φιλοσοφικά ζητήματα σαν αυτά που έθεσε ο Δημήτρης Λιαντίνης για το θάνατο, σοκαριζόμαστε. Και δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. Είναι πολύ δύσκολα ζητήματα, α, τα οποία όμως εμείς εδώ στον Ατλαντή και στην Εστερική Πύλη δεν φοβόμαστε. Να εξετάσουμε, να συζητήσουμε μαζί σας, είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία έτσι κι έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στον στο τοίχο της ραδιοφωνική αστερικής πύλης στο Facebook. Να προχωρήσουμε και πολύ γρήγορα σε άλλο ένα θέμα περί της φιλοσοφίας του Λιαντίνη. Άμ. Βέβαια για τον θάνατο είπαμε νομίζω αρκετά σημαντικά πράγματα τα οποία ρίχνουν φως στις απόψεις του καθηγητή. Να περάσουμε ίσως και στις απόψει του καθηγητή περί Θεού. Που είναι πολύ σημαντικές όπως είδαμε και σε κάποια αποσπάσματα που διάβασε ο ε, Νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσουμε άλλο ένα ηχητικό αποσπάσμα πολύ Εγώ, σύντομο Και με αυτό το ηχητικό νομίζω θα να αποτελέσει γέφυρα για την συνέντευξή μας Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τον κύριο αλικάκο Ναι όντως πρέπει να λίγο να γίνουμε πιο πυκνί στο mm. λόγο μας Όσο πιο πυκνο να γίνει ο λόγος μας ε, πάμε στην άποψη του Δημήτρη Λιαντίνη περί της υποκρισίας Την οποία μπορούμε να συναντήσουμε Σε αυτούς τους ανθρώπους που οποίοι μας δίνουν ότι είναι Έτσι φανατικοί χριστιανοί Είναι όμως έτσι Ποια είναι η άποψη του Λιαντίνη Κανένα από μας δεν είναι χριστιανός Όπως διδάσκουν τα Ευαγγέλια Ανεχότανε δηλαδή σήμερα ο Χριστός Και κατέβαινε εδώ σε εμάς Βάλεγε, εγώ δεν είμαι χριστιανός. Όπως είπε ο Φρόιντ, εγώ δεν είμαι φροϊδικός. Και όπως είπε ο Μάρξ, εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Τι θέλω να πω. Όλη η ουσία της εξιδιανικής λασκαλίας είναι σε αυτή την απόφαση για τη σε σχέση με τον εαυτό μας. Αν είσαι δικός μου, λέει ο Ιησούς Χριστός, θα σηκώσει στο σταυρό σου, την πλάτη σου και θα με ακολουθήσει. Όταν το λέει αυτό, το εννοεί. Εμείς τι κάναμε, πως ήταν και διαστρέψανε, γιατί δεν είναι δύσκολο, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό. <κυρίζει> και φαίνεται το οξυνιασμό κατευθείαν στην αρχαία τραγωδία, στα πιο <συρίζει> στ ουσιώδης δηλαδή το ανθρώπιτο μεγάλο. Εμείς αντιστρέψαμε αυτό το νόημα, γιατί δεν αντέχουμε αυτό το δρόμο <Ρι> να ανεβούμε γολγοτά και είπαμε τι, <Ρι> τα σταυρώθηκε για μας. Εμεί δεν σταυρώθηκε αυτό, αυτός σταυρώθηκε για τον εαυτό. Και ελλείπρωσε το ανθρώπινο αυτό, το λένε, λένε οι παπάδε. Για να διαιωνίζουν πια την εξουσία του, γιατί εκείνοι που σταυρόσαν τον Χριστό, όπω ξέρετε, είναι ποιοι, οι παπάδε, το ιερατείο τη εποχή. Οι ίδιοι οι παπάδε που σήμερα τον έχουν φλάβουρο και αν έχουν καμία σχέση με αυτόν τον Χριστό, κοιτάξτε τι γίνεται εκεί πάνω στη Λάρισα. Για να φέρουμε ένα τυπικό παράδειγμα. Αλλά αυτό το πράγμα έχει καθολική σχέση, να τι κάνει το Βατικανό. Το χριστιανισμό δηλαδή σαν την αγνήσια, τη δασκαλία της την διαστρέψαμε και την προσαρμόσαμε στην ανημπόρια μας. Γι' αυτό ακριβώς από εδώ μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο αληθινό είναι αυτό όταν σκεφτούμε τον όρο Κέσαρο Τι ήταν δηλαδή ο χριστιανισμός. Πήγε να καταστρέψει του Κέσαρες. Τους κατάστρεψε του Κέσαρες, διάλυσε τη Ρώμη και τον αρχαίο Κόσμο και μετά τι γίνεται. Οι ίδιοι Κέσαρες γίνονται Πάπες. Άραξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς εκείνος που είναι γνήσιος χριστιανός από μας πρέπει να ντρέπεται να ανήκει στην κοινότητα της χριστιανής. Πρέπει να παρουσιάζεται αν είναι γνήσιος χριστιανός και πφάσχων και κατανοεί το λόγο του Ιησού Χριστού και είναι μαθητής και τον ακολουθεί πρέπει να φαίνεται ερετικό. Μάλιστα πρέπει να φαίνεται ερετικό ο χριστιανός, ο σύγχρονος, αν θέλει να είναι πραγματικός χριστιανός. Και να ακολουθεί την διδασκαλία του Χριστου, του Ιησού. Οπότε βλέπουμε ότι ο Δημήτρη Λιαντίνης δεν είναι αντιχριστιανός. Να πούμε, δηλαδή, α, ότι είχε ένα θρησκευτικό μίσος εναντίον των χριστιανών. Ξεκινα... Η κριτική που κάνει στον χριστιανισμό δεν ξεκινάει από τέτοια κίνητρα. Ξεκινάει από το ιερωτείο. Κυρίω θέλει να κριτικάρει όλο αυτόν τον μηχανισμό, ο οποίος προσκολήθηκε πάνω στη διδασκαλία του χριστιανισμού, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε και έκτησε όλο αυτό το κατασκεύθυνο το οποίο ονομάζεται Εκκλησία το οποίο στην ουσία έρχεται σε αντίθεση με αυτά που τα ίδια τα Ευαγγέλια αναφέρουν αναφέρουν την πλούσια ζωή που κάνουν διάφοροι ρασοφόροι κτλ. τα λοιπά τα οικόπεδα που έχουν ανταλλάξει ε, ξέρετε έχετε πολύ είναι πολύ νοπές οι μνήμες από διάφορα τέτοια σκάνδαλα, τα οποία δεν νομίζω ότι έχουν σχέση με, την, με τις αναφορές που υπάρχουν στα Ευαγγελία τέλος πάντων Ωραία, να πούμε ότι μπήκαμε στην α, δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα, Αστρική Πύλη. Δημήτρη Λιάντίνη, στο θέμα για σήμερα. Να επαναλάβουμε εντάχει του τρόπου επικοινωνία εδώ με την εκπομπή. Αν θέλετε να παρέμβετε, πολλά μηνύματα ήδη στο, στον τοίχο τη Αστρική Πύλη. Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ή Stargate FM α, στο Facebook. Μπορείτε να μα βρείτε, να μα κάνετε φίλου σα. Όπω και το email τη εκπομπή, stargatefm.papaki.gmail.com. Προλαβαίνετε, τώρα βγάζουμε σε πολύ λίγη ώρα σε δευτερόλεπτα, τον Δημήτρη των Αλικάκο. Αν έχετε κάποια ερώτηση που θέλετε να του ευθύνετε, υπάρχει και το email μα και το Facebook, όπω και τα SMS. Μια και κατά τη διάρκεια τη συνάντησης θα περάσουμε έτσι σε λίγο πιο βαθιά θέματα γύρω από τον Δημήτρη Λαντίνου. Ο κύριο Αλικάκο είναι ένα άνθρωπο ο έψαξε και συνεχίζει να ψάχνει σε βάθο. Το φαινόμενο, θα λέγαμε, Δημήτρης Λιαντίνη. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Αλικάκος είναι συγγραφέας του βιβλίου Λιαντίνη έζησα έρημος και ισχυρός» από τις εκδόσεις Λιβάνι. Ο κύριος Αλικάκος επί χρόνια είναι υπήρξε, πολύ γνωστός ρεπόρτερ και δημοσιογράφος και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Αλικάκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε και στο κρατήριό Λοιπόν, κύριε Λυκάκο, θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη ρωτώντα σας πότε και γιατί ξεκινήσατε να ασχολείστε δημοσιογραφικά με το ζήτημα του Δημήτρη Λιαντίνη. Λοιπόν, ε, θα απαντήσω ευθέως στο ερωτήμα σας. Πριν ε, δύο παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις ε, η λέξη εισαγωγικά έτσι, δεν είναι μάλλωμα ούτε ε, ε, κάτι αρνητικό. Ωστόσο είναι μια παρατήρηση που την είχα στο μυαλό μου καθώς έβλεπα το τίτλο της εκπομπής σας. Αστρική πύλη Ωραίος τίτλος ε, Με μια διαφορά Ο Δημήτρης Λιαντίνη δεν έχει καμία σχέση με αστρικές πύλες Σας το λέω έτσι χαριτολογώντας Μην το πάρετε ε, ε, Μην το πάρετε βαρέως με, Υπό την έννοια ότι Ο Λιαντίνης είχε σχέση με τα άστρα όμως Και έχει σημασία αυτό Αλλά όχι με αστρικές πύλες Που φαίνεται μοιάζει τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό Δεν ξέρω σε κάποιους άλλους ε, Παραπέμπει σε κάτι μεταφυσικό, υπερφυσικό, περίεργο. Ε, ανεξήγητο ίσως και πάλι σε εισαγωγικά η λέξη ανεξήγητο. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ε, και να το και αφορά και τους ακροατές σας ε, δεν την ειδικώ, ε, ρόλο προνομιακού ερμηνευτή αναφορικά με το έργο του ε, μπορείτε ίσως να υποθέσετε ότι ίσως ξέρω κάποια πράγματα περισσότερα από σας ή κάποιους άλλους ε, αναφορικά με τη, με τη ζωή του ε, με το πέρασμά του από τη ζωή. Όμω, ε, σε ό,τι αφορά το έργο του, πρέπει να σα πω το εξή. Θεωρώ ότι ο καθένα από εσά, από εμά, από τον οποιονδήποτε, που έχει διαβάσει, έχει κάτσει ε, και όπω λέμε στο χωριό, μου, έχει, έχει στρώσει κόλλο στο να και έχει αφιερωθεί να μελετήσει το έργο του, μπορεί οποιοδήποτε να ερμηνεύσει οτιδήποτε, να επιχειρήσει τουλάχιστον οτιδήποτε μέσα από το έργο του. Δεν υπάρχουν αυθεντίες στους φιλόσοφους, στους στοχαστές. Και όποιος βγαίνει ως αυθεντία κάνει το πρώτο λάθος. Δεν υπάρχουν επίσημοι ερμηνευτές. Δεν υπάρχουν επίσημα site, δεν υπάρχουν α, φωνές που α, οφείλουν, μάλλον, που θέλουν ή α, με τη βία διεκδικούν επισημότητα αναφορικά με την ερμηνεία του έργου ενός στοχαστή, ενός φιλόσοφου και Όταν διαβάζεις, όταν μελετάς, έντιμα βέβαια, βγάζοντας αναφορικά με τον Λιαντίνη ίσως και πολλές προκαταλήψεις να καθαρίζεις το μυαλό σου και πρέπει, πρέπει να το πούμε αυτό πρέπει λίγο να το καθαρίσεις όταν μελετάς στο Δημήτρη Λιαντίνη μπορείς λοιπόν άφοβα να διατυπώσεις άποψη, να διατυπώσεις ε, γνώμη Έρχομαι στο ερώτημά σας Το ερώτημά σας είναι γιατί ασχολήθηκα, αν θυμάμαι καλά, έτσι Ναι ναι, ναι, είναι το ερώτημα. Γιατί... Πότε αρχίσατε, για ποιο λόγο, να ασχολείστε με την υπόθεση του Δημήτρη Λιαντίνη. Και πριν μας... σα οδήγησε στο θέμα Δημήτρη Λιαντίνη. Και πριν μα απαντήσετε, κύριε Αλικάγο, να σα πούμε ότι σχετικά με το πρώτο που αναφέρατε, από τη στιγμή που ο Δημήτρη Λιαντίνης είχε σχέση με τα άστρα, όπω και εσεί είπατε, αυτή η εκπομπή ουσιαστικά σήμερα αποτελεί μια πύλη, ένα παράθυρο προ τον κόσμο των άστρων του Δημήτρη Λιαντίνη. Μια πύλη, ένα παράθυρο μέσα από το οποίο μπορεί ο ακροατής να μάθει κάποια πράγματα για τον ίδιο και να πάρει τα απαραίτητα ερεθίσματα ώστε να ξεκινήσει να ασχολείται με το έργο του. Βέβαια και για να συμπληρώσω τον Φιλομινά και ο ίδιος επέλεξε την κορονίδα του έργου του, το βιβλίο του Γκέμα να είναι ένα αστέρι. Ο Βόρειος, η Γκέμα είναι ένα αστέρι του, από τον αστερισμό του Βόρειου Στεφάνου Κάπω έτσι είναι και η παραπομπή μας, εμάς, ότι κοιτάμε ψηλά, κοιτάμε στα αστέρια. Όχι με την ούτε παραφυσικό ούτε τίποτα. Με τα φυσική έννοια υπάρχει στην έννοια της εκπομπής, ότι με την έννοια τη οντολογία, βέβαια. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε θέματα Άναι. τα οποία ίσως δεν διαφέρουν και τους πολλούς. <laughs> Αυτό που μάλλον ενδιαφέρει είναι πώς αποφασίσατε δημοσιογραφικά να ασχοληθείτε με το ζήτημα του Δημήτρη Λιαντίνη. Ωραία λοιπόν να στο προσπεράσουμε Ακούγεται καλό αυτό που είπατε και, και δεν είχε καμία Δεν είχε καμία βολή βέβαια Ήταν μια παρατήρηση που νομίζω καταλάβατε το νόημα Λοιπόν, όταν το 1900 Δεν έχει τόσο σημασία να πει κάποιος ε, Να δεν έχει Δεν νιώθω εγώ τουλάχιστον την ανάγκη Να επικεντρωθώ στον εαυτό μου Και να πω ε, Τι ήταν εκείνο που με οδήγησε ε, ε, Αν θέλετε θα το κάνω Μόνο για να περάσω στο ζητούμενο Για να περάσουμε στην ουσία που είναι το πρόσωπο αυτό καθαυτό η δική μου η, ε, αν θέλετε η σύγκρουση γιατί πάνω κάτω περί αυτής πρόκειται με το Λιαντίνη ήταν ε, ήταν απρόσμενη, δεν την περίμενε κανείς ήταν, μια, ήταν τυχαία θα έλεγα όταν στη, πάνω στη δουλειά μου ο δημοσιογράφος εκείνη την εποχή 98 καλοκαίρι θυμίζω έπρεπε να καταγράψω δημοσιογραφικά εννοείται ένα θέμα το οποίο ε, ξεσήκωσε πολύ θόρυβο αρχικά και μετά ακόμα περισσότερο Uh, μου έλαχε λοιπόν ένα κλίρος, να ασχοληθώ με το θέμα Στη συνέχεια ξεκίνησε ως μια απλή ενασχόληση καθαρά ρεπορταζιακή Θα έλεγα και πρόχειρη στα πλαίσια της που γνωρίζουμε σήμερα Και τότε ίσως ακόμα χειρότερα uh, Και με τα χρόνια έγινε uh, ενασχόληση που ήταν, έγινε επιθυμία Και κορυφώθηκε αν θέλετε δεν το έχω κρύψει ποτέ σε έρωτα. Είναι αυτό που λέμε όταν ο άνθρωπος που ασχολείται με ένα θέμα ερωτεύεται το θέμα του. Το αγαπάει. Θέλει να το φτάσει στα άκρα. Θέλει να σηκώσει την πέτρα να δει τι βρίσκεται κάτω από αυτήν. Όχι αυτά που ακούγονταν τότε μόνο στις τηλεοράσει, τα οποία ήταν βέβαια πάρα πολύ λίγα και τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν καμία σχέση με την ουσία. Η τηλεόραση σήμερα δεν ασχολείται με την ουσία. Τηλεόραση, όχι μόνο ελληνική, θα έλεγα και παγκόσμια. Βέβαια το ελληνικό φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο, πάρα πολύ πιο έντονο. Συγκριτικά βέβαια με ένα BBC, με μια Deutsche Welle κ.ο.κ. Ε, η ελληνική τηλεόραση τότε όφιλε να εντυπωσιάσει. Γιατί, Γιατί ήταν εντυπωσιασμένη η ίδια από το γεγονό τη εξαφάνισης ενό ανθρώπου, μάλιστα με αυτόν τον θα έλεγα τελετουργικό τρόπο. Είχε γράμμα αποχαιρετισμού, είχε ένα βουνό, είχε έναν άνθρωπο ο εξαφανίστηκε και είχε κι άλλους ανθρώπους οι οποίοι τον έψαχναν. Αυτό όλο τότε συνιστούσε πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για την ελληνική δημοσιογραφία, για την ελληνική είδησιογραφία. Μέσα σε αυτούς ήμουν κι εγώ. Το επόμενο βήμα βέβαια για μένα ήταν να, να αφήσω πίσω όλη αυτή την, την απέτηση που είχε η τηλεόραση να ασχοληθούμε μόνο με το εντυπωσιακό του πράγματος Αφερόντας την ουσία και να περάσω σε μια έρευνα η οποία κορυφώθηκε το 2006 σε ένα απόνημα δικό μου, ε, αναφορικά κυρίως με τη ζωή του. Και γιατί αυτό τώρα, ίσως νομίζω και είναι και η ερώτησή σα. Ε, κοιτάξτε να δείτε, ε, σήμερα ε, όλοι είναι φαν κλά, έχουν ένα φαν, είναι φαν μάλλον σε κάτι. Ε, ε, έχουν ομάδες, εδώ έχει φαν κλά Μπορου Βάζ, εδώ έχουν, ε, υπάρχουν λάτρις ανθρώπων ε, που είναι κατά τη γνώμη μου απαξίες ε, το να υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν έναν Έλληνα ε, πανεπιστημιάκο έναν Έλληνα δάσκαλο έναν Έλληνα παιδαγωγό πες το τρόπος θέλετε ε, το θεωρώ ζητούμενο ε, εκείνο λοιπόν που με έκανε για να ολοκληρώσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας ε, το ξαναλέω ήταν κυρίως η παραφιλολογία των πρώτων μηνών αλλά θα έλεγα και ετών στη συνέχεια που στρέβλωσε, διαστρέβλωσε μια προσωπικότητα ε, πολλοί ίσως μεγαλύτεροι θα θυμούνται εκείνη την εποχή ακούγαμε εντό και εκτός διαδικτύου διάφορα πράγματα για έναν άνθρωπο που ήταν τρελός ο οποίος σηκώθηκε ένα πρωί, δεν ήθελε, ε, είχε κάποιο πρόβλημα μάλιστα πολλοί άφησαν και υπονοούμενα και επώνυμοι <coughs> άφησαν υπονοούμενα, ο Uh, ναι να πούμε και το όνομα θυμάμαι Νομίζω ήταν κυρία Παναγιωταρέα εκείνη την εποχή Η οποία uh, έκανε ευθέω μίξη Και υπάρχει κάπου σε κάποιο αρχείο Ότι ο άνθρωπος είναι Τού στριψε, είναι τρελός Κανένα τέτοιο πράγμα είχε πει uh, Δεν ήταν μόνο εκείνη Και άλλοι πάρα πολλοί Και σε εφημερίδε ακόμα με στήλε τους uh, Άλλοι πλησίασαν βέβαια οι Λιγότεροι με κάποια σχετική Σχετική το τονίζω με ένα σχετικό σεβασμό το θέμα Οι περισσότεροι όμως Εντάξει ήταν λογικό ασέλγησαν Πάνω στο πρόσωπο, πάνω στον άνθρωπο Και ακούσαμε Ό,τι ακούσαμε ε, Ένιωσα την ανάγκη λοιπόν Μετά από 7 χρόνια και αφού αποκαλύφθηκε Και τελείωσε το ένιγμα Είναι, ζει, δεν ζει Υπάρχει Και αν υπάρχει που είναι ε, Και τελείωσε το καλοκαίρι Τον Ιούλιο του 2005 Ένιωσα την ανάγκη ε, Να να καταθέσω αυτό που πίστευα 7 χρόνια, ότι έχουμε να κάνουμε με μια, με μια αξιοπρόσεκτη προσωπικότητα στον χώρο της ελληνικής διανόηση. Ωραία κυρία Λικάκο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν και πιστεύω με έναν πολύ όμορφο τρόπο, ξεκαθάρισατε στην αρχή ότι στον Δημήτρη Λιαντινή δεν υπάρχουν ούτε αυθεντικοί ερμηνευτέ, ούτε υπάρχουν διορισμένοι αντιπρόσωποι της ερμηνείας στο έργου του. Ωστόσο μέσα από την ενασχόλησή σας η οποία και δημοσιογραφική ήταν, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει και μόνο αυτή η διάσταση θα ήθελα την προσωπική σας άποψη ε, για αυτή την πράξη του Δημήτρη Λιαντίνη. Ε, εσείς πώς ερμηνεύετε γιατί τι θεωρείτε ότι οδήγησε το Δημήτρη Λιαντίνη σε αυτόν τον τρόπο να επιλέξει αυτό θέλει τα στην ουσία το θάνατό του Ποια είναι η δική σας οπτική στο θέμα Πολύ ωραία η ερώτησή σας Δεν θα σας απαντήσω όμως Και δεν θα σας απαντήσω γιατί Γιατί θεωρώ ότι το μείζον Το πιο σημαντικό Τούτη την ώρα Όταν ασχολούμαστε με έναν άνθρωπο Και δεν αποδοκιμάζω την ερώτησή σας σε καμία περίπτωση Αντίθετα λέω τη δική μου Είναι να προσεγγίσουμε το έργο του Τον άνθρωπο τον αγώνα του στον, στον, στον χώρο της εκπαίδευση, στον χώρο της διανόησης πως έβγαλε από μέσα του τις ιδέες που έβγαλε και τις κατέθεσε σε χαρτί δόξα του εθώ είχε γράψει 8-9 βιβλία και αφού κάνουμε όλο αυτόν τον κύκλο αναφέρομαι τώρα στους ανθρώπους που ξεκινούν ή θα ήθελαν να διαβάσουν ε, τον Δημήτρη Γιαντίνη, αλλά πιστέψτε αυτό αφορά όχι μόνο αυτόν αυτό αφορά τον οποιονδήποτε εκεί πια μπορούν αφού ταξιδέψουν στο έργο του να προσεγγίσουν και την πράξη του. Δεν αποφεύγω το ερώτημά σας, αλλά προσέξτε εδώ υπάρχει μια παγίδα. Υπάρχει παγίδα αυτή που βλέπουμε καθημερινά, όπου ο καθένας, και το βλέπω και πραγματικά θλίβομαι, ο καθένας έχει άποψη για τον άνθρωπο αυτόν, ότας ε, ε, ε, έχοντας πλήρη, και το εννοώ το πλήρη, πλήρη άγνοια, εκτός από ίσως μερικά βιντεάκια που έχει δει στο διαδίκτυο αλλά το θεωρώ φεδρό θεωρώ, θεωρώ φεδρή την, τη στάση ενός ανθρώπου που διαβάζει δύο παραγράφους ή βλέπει μια, πέντε λεπτά μιας διάλεξης ή ενός αποσπάσματος μιας διάλεξης ενός ανθρώπου και αποκτά γνώμη για το πώς, για το γιατί για τα κίνητρα, για το αποτέλεσμα της ύψης της πράξης της τελευταίας πράξης, της επιθυμίας ενός ανθρώπου, που ήταν τι, ήταν ο θάνατός του. Και προσέξτε, όταν μιλάμε για θάνατο, δεν ξέρω τουλάχιστον εγώ, ε, κρατώ, στέκομαι με πολύ σεβασμό απέναντι στον οποιονδήποτε θάνατο. Είτε είναι του παππού σας, της γιαγιά σας, του διπλανού σας, ενός ανθρώπου που μιλήσαμε χθε Ο θάνατος είναι κάτι πολύ ιερό. Και ειδικά για μας, τους Έλληνες, ε, μέχρι στιγμής, το τονίζω, είναι ακόμα ιερός. Ε, το είπα το μέχρι στιγμής γιατί έχουμε άλλα φαινόμενα σε Αμερική και σε άλλες χώρες όπου τον προσπερνούν γρήγορα σαν να τους αγγίζει κλείνω την παρένθεση ε, θέλω να πω λοιπόν ότι καλό είναι επειδή η πράξη του είναι πραγματικά και εδώ θα κάνω μια νίξη, νίξη όμως, είναι πολύ επίπεδη έχει πολλά επίπεδα έχει τη διαμαρτυρία έχει την, την πίκρα έχει την απογοήτευση απέναντι σε αυτά που βλέπει και ποια είναι αυτά που βλέπει, αυτά που βιώνουμε σήμερα. Περί αυτού πρόκειται. Ε, και έχει βέβαια κυρίω, και εδώ είναι το δύσκολο, και εδώ είναι που καλεί ο Ιαντίνη, το καλεί σε εισαγωγικά τον οποιονδήποτε να σκύψει πάνω στο έργο του. Έχει και τη φιλοσοφική διάσταση. Ε, αυτή είναι δύσκολη, και αυτή, επιτρέψτε μου να πω, α, δεν αφορά όλου. Και δεν έχει να κάνει με το μορφωτικό, παύλα, πνευματικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου, αλλά έχει να κάνει με το προσωπικό του αντιμέτρημα, με την ίδια του, με τον ίδιο το θάνατο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ο Λιαντίνης είναι εύκολος στοχαστής. Τον θεωρώ, προσωπικά τον θεωρώ πολύ εύκολο στοχαστή. Απευθύνεται ακόμα και σε έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει, έχει μια σχετική, ένα μορφωτικό επίπεδο του Τη γυμνασιακή. Μπορεί να το κατανοήσει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι και το ίδιο των μεγάλων, ε, των μεγάλων ανδρών. Είτε αφορά αυτό την ποιήση, είτε τη λογοτεχνία, είτε, ε, είτε τη φιλοσοφία. Ξέρετε, τα βαριά λόγια, ε, τα δυσνόητα, πολλέ φορέ ε, τα ακούμε, τα θαυμάζουμε και μετά λέμε στο διπλανό μα: Μα έχει τύχει σε όλου. Ωραία που τα είπα, αλλά δεν κατάλαβα. Αυτό δεν ισχύει με τον Λιαντίνη. Ο Λιαντίνη είναι ξεκάθαρο. Μπορεί κάτι να συμπληρώνει μια φράση του σε ένα βιβλίο και να, μια άλλη φράση του να συμπληρώνεται σε κάποιο άλλο αλλά μόνο εκεί δεν έχει, δεν κρύβει ο Λιατινίσου αποκαλύπτεται είναι, είναι, είναι φωτεινός δεν έχει, κρυφά, δεν έχει κρυφά περάσματα και μυστικιστικές δεν περνάει από πύλες να το πω έτσι σκοτεινές όπου πρέπει να ψάξεις με το μικροσκόπιο τι εννοεί εδώ, τι εννοεί εκεί. Ναι, βέβαια, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ε, είναι πνευματικός, είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δεν γράφει άρλεκιν, ε, αρθρώνει φιλοσοφικό, παιδαγωγικό ε, λόγο. οφείλει να έχει μια συγκρότηση, μορφωτική. Όμως δεν εξαιρεί, και αυτό το λέω πάρα πολλές φορές, δεν, εξαι, δεν εξαιρεί κανέναν. Και κυρίως δεν εξαιρεί κανέναν από το μήνυμά του. Το οποίο, Ποιο είναι το μήνυμά του. Το μήνυμά του είναι ζωή. Εδώ θέλω να κάνω μια, ε, αφού μου δίνεται η ευκαιρία να προσεγγίσω έστω στο το, το έργο του, ε, απαντώντας την ερώτηση και πάλι για την πράξη του, θα πω το εξής. Δεν υπάρχει συμβολισμός εσημισμού ή άρνησης στη ζωή από την πράξη του Λιαντίνη. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Και αυτό είναι ξεκάθαρο σε όσους τον έχουν διαβάσει. Και αυτό δεν είναι ξεκάθαρο σε όσους δεν τον έχουν διαβάσει. Και δυστυχώς, ακούμε, προβαίνουν διάφοροι άνθρωποι, είτε από ημιμάθεια είτε από ανέντιμη στάση απέναντι στον άνθρωπο, να του φορτώνουν μια στάση ζωής την οποία δεν έχει. Ο Γιατίνης είναι ζωή. Θα μπορούσα να το βάλω και τίτλο αν θέλετε. Απόδειξη γι' αυτό, τουλάχιστον για μένα, είναι και το έχω γράψει κιόλα ότι οι άνθρωποι με του οποίου οποίους έχω γνωρίσει και λίγο πολύ ε, έχουν καταλάβει, έχουν κατανοήσει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τι λέει, τι θέλει να πει Α, ο Δημήτρη Λιαντίνη. Είναι όλο ζωή. Είναι άνθρωποι χαρούμενοι. Είναι άνθρωποι που χαίρονται την καθημερινότητα, που χαίρονται τι χαρέ, τι απλές τη ζωή, τον έρωτα τη θάλασσα, τον ήλιο. Δεν έχουμε να κάνουμε με παθολογικές καταστάσεις. Γιατί? Γιατί και ο Λιαντίνης δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση, και αυτό το τονίζω, με οτιδήποτε παθολογικό. Είναι μια στάση ζωής που κορυφώθηκε σε μια πράξη θανάτου. Ναι, θανάτου. Προσέξτε όμως αυτό και κλείνω εδώ την ε, παρέμβασή μου. Ε, ακούσαμε πριν που σας άκουσα πριν που μιλάκαμε χρησιμοποίησατε τη λέξη αυτοκτονία και αντί για αυτοκτονία είπαμε αυτοθέλητη έξοδο και τέλο πάντων αν ψάξουμε και την ελληνική γλώσσα μπορούμε να βρούμε και άλλες χαρακτηρισμού άλλους χαρακτηρισμούς αναφορικά με την πράξη του εδώ έχουμε κάτι σημαντικό ακόμα και με βάση την επιστήμη με αυτά που σας είπε ο κ. Κουτσάφτης πριν από λίγο και τον άκουσα με προσοχή δεν έχουμε απόδειξη Έχουμε απόδειξη, απόδειξη θανάτου. Είναι βέβαια αυτό που βρέθηκε Όταν βρέθηκε, εκεί που βρέθηκε Έχουμε ένα θάνατο, ένα άνθρωπο έχει πεθάνει Απόδειξη από τον ίδιο Αυτοκτονίας δεν έχουμε Προσοχή, δεν λέω σε καμία περίπτωση Ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε Από κάποιον εξωτερικό παράγοντα Ότι κάτι άλλο έξω από αυτόν Είτε η φύση Είτε κάποιος άνθρωπος Προκάλεσε το θάνατό του Σε καμία περίπτωση όχι Αλλά ε, την, την, τη σφραγίδα της λέξη αυτοκτονία είτε το θέλουμε είτε όχι δεν μας την άφησε και αυτό ήταν μια δική του προσωπική συνειδητή επιλογή που μάλιστα την, ε, την καταγράφει κιόλας το γεγονός ότι δεν έχουμε το όπλο να το πω έτσι το όπλο του, του εγκλήματος της, της αυτοκτονίας, του θανάτου δεν έχουμε την απόδειξη ε, μας κάνει και πρέπει να μας κάνει να είμαστε προσεκτικοί βέβαια σημειολογικά, ερμηνευτικά αν κάποιος θέλει να το ψάξει κάτι σημαίνει αυτό και σημαίνει πολλά βέβαια ε, Κύριε Λυκάκο έχω εδώ μία ερώτηση η οποία συνδέεται άμεσα με τα βέβαια, όσα... Πριν ναι. κάνεις την ερώτηση μηνά έχω επειδή είναι έτσι και με πολύ χαροπεί ιδιαίτερα το γεγονός είναι χυμαρόδης ο κύριος Λυκάκος και μας συνεπαίρνει και ο λόγος του τέλος πάντων ε, ε, ε, ειδικά στο θέμα που αναφέρεται που είναι πολύ ουσιαστική παρατηρήση ότι ο τραδικαστής και δεν μίλησε για αυτοκτονία μίλησε για θάνατο, επιβεβαιώσε θάνατο δεν έχουμε το... με σιγουριά δεν γνωρίζουμε με ποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή ε, βέβαια αυτό που ανέφερε ο κύριος Αλικάκος θα μπορούσε να ήταν και ερώτηση προς τον κύριο Κουτσάφτη ότι οι μήπως υπάρχουν ενδεχο... υπάρχει υπάρχουνε ενδεχόμενο να έχει παρέμβει κάποιος τρίτος στο Θάνατο του λιαντίνος Ωστόσο, νομίζω μια τέτοια ερώτητα... ερώτηση θα μας οδηγούσε σε ατραπούς που δεν θέλει αυτή η εκπομπή να, να δώσει ε, απόψε. Δεν θέλαμε να προσπελάσουμε αυτά τα δύσκολα και ίσως και απάτητα μονοπάτια. Οπότε γι' αυτό δεν έγινε και τέτοια ερωτήση στον κύριο Κουτσάφτη. Ε, Πρόχωρα στην ερωτήση ναι. σου μηνά, είχα να πω κι εγώ άλλα πράγματα, ωστόσο θα, θα πούμε στην πορεία της συνέντευξης. Λοιπόν κύριε Λικάκο, η φίλη μας η μάχη μας ρωτάει α, γιατί τέτοιοι άνθρωποι θα πρέπει να πεθαίνουν και μάλιστα με αυτό τον τρόπο και για ποιο λόγο Όπω χαρακτηριστικά λέει, αποδέχτηκε ο Δημήτρη Λιαντίνη την ιδέα του θανάτου και τελικά το έπραξε. Και αναρωτιέται αν ήταν πιο ουσιώδες τελικά από το να έμενε στη θέση του, να έμενε στη ζωή και να συνέχιζε να προσφέρει μέσα από το έργο και μέσα από το λόγο του. Εσείς τι πιστεύετε προσωπικά και τι πιστεύετε ότι θα απαντούσε και ο ίδιο, Ναι. Το τι, θα απαντού, το τι θα απαντούσε ο ίδιο δεν το ξέρω. Ε, ξέρω αυτό που θα απαντήσω εγώ. Ε, ο ο Δημήτρη Λιαντίνη δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε Θα ασχοληθώ με το θάνατο. Ε, δεν ήταν ένας, ε, ένας νέος στην, ε, στη μαθητεία απέναντι στο θάνατο Όποιος έχει μελετήσει, όχι το δύο του Αλλά το έργο του Βλέπει ότι η προβληματική απέναντι στο θάνατο Ξεκινάει από, θα έλεγα, από λίγο μετά τα εφιδικά του χρόνια ε, Θα έλεγα στο στρατό ίσως και πιο πριν Η προβληματική του, τα πρώτα, τα πρώτα σημάδια τα βλέπουμε εκεί ε, ο Δημήτρης Λιαντίνης ασχολείται Με το φαινόμενο του θανάτου Τον ενδιαφέρει πάνω στη βάση Της πλατωνικής θεώρησης της φιλοσοφίας Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου Όπως μας έχει αφήσει ο Πλάτων Αυτή είναι η βάση αυτή είναι, Αυτό θα έλεγα είναι, α, Εκεί είναι που πρέπει να δούμε Ότι πατάει ο Δημήτρης Λιαντίνης σε Αυτή την πλατωνική θεώρηση Ότι η φιλοσοφία είναι μελέτη θανάτου και τι κάνει λοιπόν, αφού το α, είναι πλατωνικό, το εισπράττει και εκείνος έτσι, ασχολείται με το θάνατο, ασχολείται με αυτή την έσχατη στιγμή όλων μας, που το ξαναλέω σε άλλους πολιτισμούς, σε άλλους λαούς, είναι, α, άλλοι, για άλλου είναι ευπρόσδεκτοι, άλλοι ακούν και λένε έξω από εδώ, κάποιοι δεν μιλάνε καθόλου. Θα έχετε παρατηρήσει τις παρέες σας και εσείς και οι ακροατές σας, κάποιο μιλάει για θάνατο και λέει σταμάτα την πουβέντα, πε κάτι χαρούμενο. Ε, για τον Λιαντίνη δεν υπάρχει αυτό. Για τον Λιαντίνη υπάρχει ότι μιλάω για το θάνατο για να κάνω καλύτερη τη ζωή μου. Και εδώ είναι η ουσία. Είναι και είναι πολύ απλή αυτή η ουσία. Α, α, αυτό το οποίο α, θα έλεγα είναι ο πυλώνας ή αν θέλετε ένας από τους πυλώνε της σκέψης του Δημήτρη Αντίνιο, είναι ο εξή. Ασχολούμαι με, με το θάνατο για να κάνω καλύτερη τη ζωή μου. Α, για να σκέφτομαι ότι είμαι θνητός, για να σκέφτομαι ότι είμαι μελοθάνατος Μελοθάνατοι μας όλοι, έτσι απλά δεν ξέρουμε το χρόνο Α, και ξέροντα, έχοντας την αίσθηση του τέλους δίνω ουσία στη στιγμή σε αυτό που ζω τώρα, γιατί αύριο, κανεί δεν ξέρει, μπορεί να μην υπάρχει Αυτό είναι, αυτή είναι η, η κεντρική ιδέα και, σωστά, και το επα, επαναλαμβάνω, ε, είναι δική μου, ε, το είπα και στην αρχή είναι μια δική μου θεώρηση, είναι μια δική μου άποψη απέναντι στον άνθρωπο ε, και, και, και σε αυτά που λέει ε, η ερώτηση της φίλης είναι ε, γιατί πέθανε μάλιστα ε, Μπορεί να ανατρέξει στην παγκόσμια ιστορία Στην ιστορία της φιλοσοφίας Θα δει δεκάδες ανθρώπους που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ε, Φεύγουν από τη ζωή και μάλιστα αυτοθέλητα Μήπως δεν είναι ο θάνατος του, πα, πα, του Παπαφλέσα ένας αυτοθέλητος θάνατος Μια θυσία Uh, έτσι. Μήπως δεν είναι ο θάνατος του βέβαια Αυτή είναι μια κλασική αυτοκτονία Που όμως Κανείς δεν έχω ακούσει να μιλάει αιρνητικά Μήπως δεν είναι ο θάνατος του Καριωτάκη Μια αυτοκτονία Αυτή η αυτοκτονία κλασική uh, Μήπως δεν είναι ο θάνατος του Λεονίδα μια, μια φυγή προς το θάνατο Βέβαια πίσω Τι πίσω οι περισσότεροι από αυτούς Τι μας αφήνουν Μας αφήνουν μια, δόξα. Μας αφήνουν μια αίσθηση θυσία. Και υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει το κομμάτι της θυσία, όχι τόσο το ακόμα, γιατί, ε, σωστά το είπα και πριν, ε, είναι πολλά τα επίπεδα και δυσνόητα ακόμα. Όμως, εκείνο που πρέπει να μας αφορά όλους μας, είναι το τι αφήνει ο στοχαστή πίσω του. Και εκείνο που αφήνει είναι μια λέξη που τη θεωρώ σημαντική και κομβική. Τη λέξη συνέπεια. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε για το θάνατο και στο τέλος φτάνει ο ίδιος και συναντά το θάνατο. Σαν να, να στεφανώνει αθέλετε όλη του την ενασχόληση με το θέμα αυτό και το κάνει ακόμα και με την πράξη του. Σαν να λέει ότι ό,τι σας είπα ήταν αλήθεια, την απόδειξη μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν την έχω, σας τη δίνω ακόμα και με το θάνατό μου. Κάτι, ξέρετε κάτι ανάλογο. Είχε κάνει στα αρχαία χρόνια ο Λικούργος όταν άψε τους νόμους α, και έφυγε α, και έδωσε μια άλλη, α, μια άλλη δυναμική στο λόγο του πίσω Ένα τέτοιο πράγμα υπάρχει ναι και στο Δημήτρη Αντίνη Ωστόσο ε, στην ερώτηση, ε, την, στην υποερώτηση της κοπέλας ε, είχε να δώσει κι άλλα Εκείνος νομίζω έχω διαβάσει λέει ότι δεν είχα να δώσω άλλα Αυτά είχα να δώσω στα παιδιά που κάποια νέα παιδιά πολλές φορές με ρωτούν μά πόσο θα ήθελα να τον έχω καθηγητή, η απάντηση είναι απλή. Εδώ είναι τα έργα του. Τα βιβλία του υπάρχουν. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Ε, δεν, μας, δεν νομίζω ότι πρέπει να μας λείπει στιχο, η διαζώσης, ε, επαφή μαζί του, να τον αγγίξουμε, να του μιλήσουμε. Γι' αυτό μελετάμε σήμερα δεκάδε, εκατοντάδε ανθρώπου που δεν είναι στη ζωή. Ε, Δεν δε νομίζω ότι λέει κάτι αυτό. Όποιο θέλει να πλησιάσει, όποιο θέλει να μάθει κάτι για τον άνθρωπο αυτόν, μπορεί να το μάθει. Ο Δημήτρη Λιάντίνη θεώρησε ότι ολοκλήρωσε το έργο του, ολοκλήρωσε τη ζωή του, ολοκλήρωσε αυτό που έχει να δώσει. Μπορεί να διαφωνεί κάποιο. Μπορεί να συμφωνεί. Αυτό πιστεύω ο ίδιο και νομίζω ότι το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το σεβαστούμε. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω. Ε, νομίζω ότι βέβαια το θέμα, η συζήτηση περί και. Να, όταν κάνω μια συζήτηση για τον Δημήτρη Λιαντίνη είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποφευκθεί θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση παύλα τοποθέτηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα στην ουσία να προχωρήσουμε ίσως και σε κάποια άλλα ζητήματα που αφορα, αφορούν την περίπτωση του Δημήτρη Λιαντίνη και να φωτίσουμε και, την, και τις υπόλοιπε διαστάσεις του Δημήτρη Λιαντίνη δεν ήταν μόνο έτσι, θανάτολόγος όπως θα μπορούσαμε να πούμε θα ήθελα να δείξω ένα ζήτημα που, που είχατε θέσει νωρίτερα ότι μην αρχίζουμε από τον Δημήτρη Λιαντίνη... από το θάνατο του και από την πράξη του, σαν να τρέξουμε καλύτερα στο έργο του. Ωστόσο, θέλω να πω ότι είναι ένα προσωπικό παράδειγμα το οποίο νομίζω όμως ενδεχομένως να είναι αντιπροσωπευτικό. Η κύριο εκεί στα, το όνομα Λιαντίνης, το άκουσα για πρώτη φορά μέσα από τα ΜΜΕ, τα οποία είχαν δώσει ίσως και μια, όχι ίσως, σίγουρα μια διαστρεβλωμένη εικόνα περί της φυγής του καθηγητή από τη ζωή περί του θανάτου του, περί της πράξης του ακούστηκαν και διάφορες έτσι, τερατολογίες νεο... αναπτύχθηκε μια ολόκληρη νεομυθολογία θα μπορούσε να πει κάποιο γύρω από το όνομα του Δήμητρη Λιατίνη, αν είναι στη ζωή, αν δεν είναι νομίζω βέβαια αυτά τα θέματα έχουν λυθεί πλέον για, τον, για τους περισσότερου από εμάς κάποιοι μπορεί να είναι μετανόητοι βέβαια θα ήθελα να πω ότι προσέγγισα τον Δημήτρη Λιαντίνη μέσα από τα μίντια ίσως ε, όπως και το σύνολο σχεδόν των ε, Ελλήνων ίσως αυτή να είναι η μοίρα των ανθρώπων οι οποίοι είναι ξεχωριστοί και ε, για να τους ε, γνωρίσει ο λαός θα πρέπει ίσως κάτι να, να ακουστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οπότε ε, Ας το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας ότι η πράξη του Δημήτρη Λιαντίνη ίσως προσέλκυσε πολύ κόσμο στο να ρωτηθεί γύρω από το πρόσωπο Λιαντίνη και ελάχισσε τους ίσως από αυτούς να τους έσπρωξε και στο να μελετήσουν ε, εντελεχώ το έργο του, τα βιβλία του τις διαλέξεις του, υπάρχει αρκετό υλικό και στο διαδίκτυο γύρω από το Δημήτρη Λιαντίνη Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι τόσο κακό να συζητάμε για την τελευταία πράξη του Λιαντίνη γιατί όλοι αυτοί πρώτη ακούσαμε αν και ήταν η τελευταία του υπάρχει μια αντίφαση εδώ βέβαια και νομίζω σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και η τοποθέτησή σας και με την οποία συμφωνώ αν... η ερώτηση μου τώρα είναι η εξής αν θέλετε να αποδώσετε μια ιδιότητα στον Δημήτρη Λιαντίνη θα μπορούσαμε να το πούμε φιλόσοφος το χαστή δάσκαλο Ποια ιδιότητα θεωρείτε εσείς του Δημήτρη Λιαντίνη, είναι αυτή που ξεχωρίζει και τον χαρακτηρίζει περισσότερο από όλες τις άλλες. Νομίζω ότι όλες αυτές οι ιδιότητες που αναφέρετε τις έχει και δάσκαλος είναι, παιδαγωγός, ποιητή είναι. Α, τονίζω το ποιητή. είναι μια ιδιότητα του η οποία δεν έχει προβληθεί τόσο, οι ανθρώποι δεν την έχουν ανακαλύψει τόσο οι άνθρωποι. Τα κείμενά του είναι ποιητικά. Χρησιμοποιεί τον επιστημονικό λόγο, α, τον οποίον, α, ο οποίο είναι ποιητικό σε μεγάλο βαθμό. Α, ε, είναι άνθρωπος, α, στοχάζεται, είναι διανοητής. Δεν λέω τη βαριά λέξη, αποφεύγω, επιτρέψτε μου να πω τη βαριά λέξη, αυτό, θα το, αυτό ε, Ξέρετε, πολύ σήμερα ακούμε... Ακόμα στην τηλεόραση ρωτάει κάποιος, έναν, έναν άνθρωπο σε ένα πανεπιστήμιο τι δουλειά κάνετε και λέει φιλόσοφος. Αυτό είναι σύντομο ανέκδοτο έτσι. Δεν είναι, δεν είναι φιλ, ο φιλόσοφος δεν είναι δουλειά. Ε, γι' αυτό και αποφεύγω. Ο φιλόσοφος είναι, θα τον στεφανώσει, ο χρόνος θα έρθει και θα του δώσει αυτό το χαρακτηρισμό. Ε, εδώ τώρα όμω θα ξανάρθω πάλι, ε, θέλοντα και εμεί, θα πω ότι ο Λαντίνη είναι ένα μεγάλο ε, και ίσω η λέξη φανή περίεργη τη χρησιμοποιώ πολλέ φορέ όμω εγώ, για μένα, ένα μεγάλο θανατολόγος, Όπω λέμε ερωτολόγο, έτσι για να αποφορτίσω λίγο τη λέξη, φανταστείτε τη λέξη ερωτολόγο, δηλαδή άνθρωπο που μιλάει για τον έρωτα. Ο Δημήτρη ο Δημήτρης έχει μιλήσει και για τον έρωτα, είναι, είναι επίση ερωτολόγο. Σπουβαίωστε έλεγα. Είναι μεγάλο ερωτολόγο. Επιπλέον όμως θα ότι είναι ε, το ίδιο, λιγότερο δεν έχει σημασία Είναι παιδαγωγός Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι η, η καρδιά του Δημήτρη Γιατίνη χτυπάει για τα νέα παιδιά Και εδώ πρέπει να σταθούμε Χτυπάει για την νεολαία Χτυπάει για τους νέους Και για κυρίως για την παιδεία τους Για την παιδεία που δίνει σήμερα α, το ελληνικό κράτος Όχι σήμερα, δεκαετίες τώρα, στα Ελληνόπουλα Και εδώ θέλουμε να κάνουμε και μια σύνδεση Ίσως, και αυτό θα ήθελα να το θίξουμε, ε, γιατί πρέπει σήμερα να μιλάμε ε, για το Λιαντινί και όχι μόνο για το Λιαντινί γιατί πρέπει να διαβάζουμε τον Ελίτη να διαβάζουμε τον Μυριβίλη, να διαβάζουμε τον Καβάφη τον Καζαντζάκη ε, τον Παπαδιαμάντη, τον Σολομό γιατί πρέπει να, όπως θα ήθελε και ο ίδιος να ακούμε δημοτικά τραγούδια ε, είναι γιατί σήμερα λείπουν όλα αυτά ε, λείπουν από την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία περνάει σήμερα μια ηθική, πολιτισμική παρακμή. Η ελληνική κοινωνία καταραίει γιατί δεν έχει πρότυπα. Τα πρότυπα λοιπόν αυτά οφείλουμε να τα αναζητήσουμε σε ανθρώπους σαν το Λιαντίνι. Να τα αναζητήσουμε στον Λιαντίνι και σε άλλους, γιατί ο Λιαντίνις είναι εκτός των άλλων, είναι και μια πύλη. Είναι μια πόρτα, ένα παράθυρο αν θέλετε, που σου ανοίγει και σου ζητάει να, να ταξιδέψεις στον χώρο της λογοτεχνίας, στον χώρο της ποίησης ακόμα και της κοσμολογίας της αστροφυσικής που ήταν οι μεγάλε του αγάπης που ασχολήθηκε πάρα πολύ. Το πρώτο κεφάλαιο της Γκέ μας, ε, ε, είναι η ερώτηση της Μαργαρίτας και μιλάει για το Θεό επειδή μιλήσατε πριν για το Θεό και λέει την εξής φράση ότι η υπόθεση Θεός είναι η υπόθεση της επιστήμης. Εδώ φαίνεται η μεγάλη, η, η μεγάλη αγάπη και ο σεβασμός το Δημήτρη Λιαντίνη απέναντι στις θετικές επιστήμες και έχει σημασία αυτό. Ο Δημήτρης Λιαντίνης είναι απόδειξη. Ό,τι λέει προσπαθεί να το αποδείξει. Δεν λέει δυστυχώς όπως πάρα πολλοί συνάδελφοί του, κυρίως φιλόλογοι, γιατί ξέρετε η, η, η φιλολογία δεν είναι επιστήμη, δεν ανοίξει επιστήμες στις σκληρές επιστήμες, ούτε καν και στι light θα έλεγα, Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ένα από τα πράγματα που κάνει ο Δημήτρης για στο έργο του και εδώ αν θέλετε θα τον ξεχωρίσει και ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους φιλολόγους α, καθηγητές α, στο, στο, ευρύτερα είναι ότι προσπαθεί να, να, να βάλει μέσα και να, τη βάλει, να το βάλει όχι από το παράθυρο κατευθείαν από την πόρτα το κομμάτι της λογικής σκέψης της λογικής ανάλυσης του ορθολογισμού απέναντι στα φιλολογικά κείμενα απέναντι στη λογοτεχνία, στην ποιήση. Γι' αυτό και ασχολείται με τα κριτήρια τη ποιήση, τα κριτήρια της λογοτεχνία και τα βάζει ένα, δύο, τρία και εξηγεί για ποιο λόγο. Γι' αυτόν και γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο. Προσπαθεί να το αποδείξει. Δεν το λέει αυθαίρετα. Ε, αυτά θα έλεγα ότι έχω στο μυαλό μου για το Δημήτρη Αντίνη. Ε, και βέβαια, έχοντα πάντα στο νου μα τι λέξει ηθικού περιεχομένου βέβαια εντυμότητα, αλήθεια, ίθος. Για τον Δημήτρη Γιαντίνη η λέξη ίθος και οι άλλες που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία πόσα γράμματα γνωρίζεις, να σας το πω έτσι λιγάκι απλά, λαϊκά, όπως το λένε στο χωριό, πόσα πανεπιστήμια έχει τελειώσει όταν κλέβει την εφορία. Δεν έχει καμία σημασία αν είσαι, αν είσαι πάρει δύο, δύο διδακτορικά και είσαι υπουργό, όταν κλέβει το κράτος. Γι' αυτά τα φαινόμενα λοιπόν που έχουν άμεση σχέση που βιώνουμε σήμερα σε μια Ελλάδα που κατέρευσε ή αν θέλετε που καταραίει μίλησε ο Δημήτρη Γιαντίνης πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Τα έχει περιγράψει τα φαινόμενα της ηθικής παρακμής, της ηθικής ψήψης, του κενού πολιτισμού, το πολιτισμικό κενό που έχει η Ελλάδα σήμερα που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση που μας έφερε που δεν ξέρουμε θα μας ξημερώσει, ο Δημήτρη Λιαντίνη έχει μιλήσει. Εφανώ. Ε, κύριε Αλικάκου, θα σα διακόψω, γιατί ουσιαστικά περνάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι και πολύ σημαντική. μιλήστε για την εντυμότητα και το ήθο, βασικού πυλώνε στις φιλοσοφία του Δημήτρη Λιαντίνη. Και ερχόμαστε πλέον σε μια κρίσιμη ερώτηση στην, στην Ελλάδα του 2012, στην Ελλάδα τη οικονομική κρίση και στην Ελλάδα, έτσι όπω στη θέση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθε. Αν σας ρωτούσε κάποιος τι έχει να προσφέρει στον Έλληνα αναγνώστη, στον Έλληνα πολίτη, ο Δημήτρης Λιαντίνης, εν έτη 2012, τι θα απαντούσατε. Ναι, είναι ακούγεται δύσκολη ερώτηση, ε, υπό την έννοια ότι ο Δημήτρης Λιαντίνης σήμερα δεν ζει, δεν βιώνει αυτό που βιώνουμε όλοι μας, ε, δεν μπορώ να, να αυθαιρετήσω ε, τι θα έκανε σήμερα, το μόνο που μπορώ να πω Τι θα έλεγε μάλλον σήμερα βλέποντας τη σημερινή κατάσταση Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ Είναι ότι ε, Και το ξαναλέω ότι ο Δημήτρης το Αυτό που βιώνουμε σήμερα Πάνω κάτω το έχει καταγράψει Στο έργο του Και στις προφορικές του ομιλίες και στο γραπτό του Εκείνο που μας ζητάει σήμερα Είναι να επαναπροσδιοριστούμε Είναι να ξαναβρεθούμε Απέναντι στον καθρέφτη μας Είναι να, να δούμε τα λάθη μας. Τα λάθη Τα και απέναντι στον εαυτό μα, αλλά κυρίω και απέναντι στην πολιτεία. Να δούμε τη σχέση μα, το ρόλο μα ω πολίτε απέναντι στην πόλη. Απέναντι στον τόπο μα. Πολύ δεν υπάρχει. Απέναντι, στην, απέναντι στον τόπο μα, απέναντι στη χώρα μα. Που λέμε όλοι μα και ε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνε. Ο Δημήτρης Λιαντίνη εκείνο που μα ζητάει είναι να πονέσουμε. Είναι να δούμε γιατί φτάσαμε ω εδώ. Ποιε είναι οι πράξει, ποιε είναι οι επιλογέ των πολιτικών. Αλλά και δικέ μα. Γιατί, παρένθεση, θα διαφωνήσω στην άποψη που λέει ότι οι 300 φταίνε, οι 300 τα, φάγαμε, τα φάγανε και ε, 10 εκατομμύρια πολίτε ε, είναι άγγελοι. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι μαθηματική ανομαλία. Υπάρχουν βέβαια ε, πολιτικοί που δεν στάθηκαν στο ύψο τη αποστολή του, ε, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, δεν ισοπεδώνουν σε καμία περίπτωση τίποτα. Αλλά υπάρχουν και πολίτε, υπάρχουν άνθρωποι, είμαστε εμεί όπου έχουμε βάλει άλλοι λίγο, σίγουρα, και άλλοι πολλοί έχουμε συνεισφέρει στην κατάρρευση της χώρας. Με πολλούς τρόπους. Από αυτό που λέγεται από τη φοροδιαφυγή, από την κακοδιοίκηση, από τον κακό δημόσιο υπάλληλο που πας στη δημόσια υπηρεσία και δεν σε εξυπηρετεί, από πολλές, από πολλές δραστηριότητες δικές μας όμω Ο Δημήτρης Λιαντίνης είναι πολύ απλό. Αυτό που σου ζητά είναι να συγκροτήσεις το εγώ μέσα σου, τον εαυτό σου αυτό που είσαι, να δεις καθαρά που φτες, γιατί φτες, τι λάθος έχεις κάνει διαβάζοντας βέβαια το έργο του θα δεις, θα δεις όχι, όχι μόνο νησίδε, θα έλεγα ε, ολόκληρους χώρους τεράστιους που ασχολείται με αυτό που λέγε, με, λέμε και το, το είπα πριν, το ξαναλέω και τώρα εντυμότητα, ήθο ευθύνη, σπουδαία λέξη η λέξη ευθύνη ευθύνη απέναντι στο γειτονά μου ευθύνη απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Ευθύνη απέναντι στο κράτος. Όλοι μας έχουμε ευθύνη σε αυτό που συμβαίνει. Ο Δημήτρης Λιαντίνης έδωσε, ε, αν κάποιος μελετήσει τη ζωή του, και ολοκληρώνω την απάντησή μου, θα δει ότι υπήρξε ένας πολύ, θα το πω απλά, ένας πολύ καλός πολίτης. Γιατί είναι πολύ απλή η απάντηση. Αγαπούσε τον τόπο του. Πολύ ωραία κυρία Λυκρακό. Ε, στην ουσία νομίζω ότι και με βάση τα χρονικά μας περιθώρια τα τραβήξαμε όσο γινόταν βασικά ούτε μουσική δεν βάλαμε απόψε διότι το θέμα είναι και από τα αγαπημένα μας και, και η δουλειά σας είναι κάτι το οποίο έχουμε εκτιμήσει πολύ μέσα από το βιβλίο σας το οποίο είναι στην ουσία η βιογραφία του Δημήτρη Λιάντιν από τι εκδόσεις Λιβάνη θα θέλαμε κυρία λικάκο, να αφήσετε ένα πολύ σύντομο έτσι μήνυμα για τους ακροατές του Ατλαντής FM Εδώ την παρέα του Ατλαντή όπως θέλουμε να λέμε Και για την παρέα της Αστρικής Πύλης η οποία δεν είναι ακριβώς Αστρική Πύλη Ωστόσο ίσως και από η γλώσσα η Λανθάνουσα που λέμε Αναφέρατε και εσείς ότι ο ίδιος ο Δημήτρης Λιατίνη Είναι μια πύλη σε άλλους επίσης σπουδαίους Ανθρώπους, με την ίδια ότι μας οδηγεί σε άλλες έτσι ατραπούς και όπως λέγανε και οι μαθητές του, οι του επηρέασε με έναν μόνιμο τρόπο τη ζωές τους. Ποιο θα ήταν λοιπόν αυτό το μήνυμα που θα θέλετε να αφήσετε στους φίλους μας για το κλείσιμο αυτής της πολύ όμορφης συνέντευξης. Να σηκωθούν το πρωί να βάλουν ξέρω εγώ μερικά ευρώ στην τσέπη τους να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο και να πάρουν ένα από τα βιβλία του Δημήτρη Αντίνη. Δεν έχει σημασία πιο ίσως να... ίσως να άρχιζαν από το τελευταίο Αν είναι, Αν είναι νέοι θα, λέγα, θα το ζητούσα κιόλα όλας με πολύ, με πολύ έτσι, επιτακτικά σε εισαγωγικά τη λέξη να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο ο Δημήτρης Λιαντίνης είναι ένα νέο κεφάλαιο είναι πράγματα που θα διαβάσεις που θα έρθουν σε σύγκριση με αυτά που σου έχουν μάθει ναι σίγουρα στο σχολείο στην κοινωνία, στο κατοικητικό ίσως είναι αλήθεια ότι κάποια κείμενά του θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση ε, μην τα προσπεράσει κάποιος ε, ακόμα και αν τον φέρνουν σε δύσκολη θέση καλό είναι να πει Μήπω έχει δίκιο να αναρωτηθεί, δεν πιστεύω σε αγιογραφίε, δεν πιστεύω ότι κανεί είναι τέλειο. Και όταν αναφέρομαι στον Γιατίνι αλλά και στον οποιονδήποτε, πιστέψτε με, ακόμα και για μεγάλε μου αγάπη στον χώρο τη λογοτεχνία, τη ποιήση, τη φιλοσοφία, δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι τέλειοι, σκέψει τέλειες μορφέ τέλειες Όχι, κριτικά. Μιλάω για μια κριτική προσέγγιση του έργου του. Όσο μπορεί όμω ο άλλο να μην τρομοκρατηθεί, γιατί το έχουμε δει κι αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει αλήθεια Πιστεύω ότι υπάρχει ουσία Στο Δημήτρη Αντίνη Εκείνο λοιπόν θα, θα τους ζητούσα Είναι να πάνε, στο, να πάνε στο, σε ένα βιβλιοπολία Να πάρουν την Κέμα Θα έλεγα να ξεκινήσουν το τελευταίο το βιβλίο που είναι, το, ε, που είναι και το κίκνιο άσμα του Αλλά θα έλεγα έχει και την πιο α, α, α, Απλή γραφή είναι, είναι κατανοητή γραφή Και αφού το διαβάσουν Να το δώσουν σε ένα φίλο τους Αυτή είναι η συμβολή μου Αν και δεν μου αρέσει η λέξη, αυτή είναι η, η άποψή μου για το τι πρέπει να κάνει κάποιος αναφορικά με τον Δημήτρη Λιαντίνη. Και κλείνοντας, αφού διαβάσει τον Δημήτρη Λιαντίνη είμαι σχεδόν σίγουρος πως μέσα στο έτος που θα έρθει θα διαβάσει ε, και άλλους ε, δέκα Έλληνες ή ξένους συγγραφείς. Αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αλικάκο. Ε, νομίζουμε... Ε, Προσπαθήσαμε να σα δώσουμε και όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο με βάση του ραδιοφωνικού χρόνου. Έτσι ώστε να πάρουν και οι ακροατέ μα όσο το δυνατόν περισσότερα ερεθίσματα γύρω από αυτό το πολύπλευρο έργο του καθηγητή Λιάντίνη. Λοιπόν, να σα καληνεχτήσουμε κάπου εδώ. Ευχαριστούμε πολύ βράδυ, για τη συμμετοχή σα. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε να κάνετε εκπομπέ. Ε, δεν νιώθω ξανακούσει την εκπομπή σα, αλλά είδα το ύφο. Ε, νομίζω ότι οφείλει και πρέπει σήμερα να κρατάει κάποιος το ραδιόφωνο Το ραδιόφωνο ξέρετε είναι η το τελευταίο που έχει μείνει Είναι ένα μέσο καταπληκτικό θα έλεγα, πολύ άμεσο ε, Χωρίς την ένταση της εικόνας ε, Κρατήστε όσο μπορείτε κρατήστε ε, ένα επίπεδο Δεν θα χάσετε Καλό βραδύ Καλό σας ευχαριστούμε πολύ για τις ε, σύμβουλές σας Ίσως είχαμε και ένα συμβαίνει. τεχνικό πρόβλημα και ένα, δεν ξέρω, ίσως έχει κλείσει γραμμή. Για να δω. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη με τον κύριο Αλικάκο Αντρέα. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και το κεφάλαιο Λιαντίνης για τη σημερινή εκπομπή, όμως νομίζω. Να πούμε να. Πο πολύ γρήγορα, να κάνουμε μια, σε αυτό που είπε και ο κύριο Αλικάκο έκανε την πρότασή του, για περί των βιβλίων του Λιαντίνη να θα τολμήσουμε να κάνουμε και τη δική μας πρόταση για το θέμα ε, όντως το γέμα, το κυκνοάσμα του καθηγητή είναι ένα σπουδαίο βιβλίο και πολύ απότομα μπορεί να πώς να το πω έτσι να μπάσει τον αναγνώστη στην έννοια το βάση ίσως είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιήσει και ο Λιαντίνης, για αυτό το είπα ε, αλλά ειδικά για νέους ανθρώπους, ε, ειδικά για νέους δάσκαλους, θα πρότεινα το βιβλίο του τα ελληνικά. Είναι διαμάντι και, όπως είπαμε, ο Λιαντίνης είναι απλά μια πύλη σε έναν πλούσιο κόσμο με συγγραφεί και από το ελληνικό στερεόμα και από το διεθνές. Ε, δεν θέλαμε, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει το θέμα Λιαντινής, όσο μπορεί να πει κανείς αυτόν τον... Ε, ...όρο για το έργο του καθηγητή Λιαντίνη, εμείς ενδεχομένως να πέσαμε ή όχι στην παγίδα να αγιοποιήσουμε το γιατί δεν ήταν αυτός το στόχο εκπομπής. Ο στόχος είναι να γίνει μια προσπάθεια να κατευθύνουμε το διαφέρον του κόσμου πιο πολύ στο έργο του παρά σε όλο το εντό εγωγικών κουσκούς το οποίο ξεσήκωσε το διαφέρον για τον καθηγητή, ζει, δεν ζει. Πώ πέθανε, τι έγινε, δεν είναι αυτό το σημαντικότερο για, το, για, το, για την υπόθεση Δήμερη Λιαντίνη. Α πω, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο, όπω είπαμε και στην αρχή τη εκπομπή, μα έκανε τεράστια εντύπωση. Ε, υπήρξε τεράστιο ενθουσιασμό στου φίλου τη εκπομπή από τη στιγμή τη ανακοίνωση για, για τη συγκεκριμένη εκπομπή σήμερα. Νομίζω ότι εν έτη 2012 και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν α, στη χώρα μα, ο κόσμο έχει την ανάγκη να στραφεί. Σε προσωπικότητε οι οποίε αυτή τη στιγμή είναι άθικτες, είναι αγνές στα μάτια του κόσμου. Ο Δημήτρη Λιαντίνη είναι μία από αυτέ τις προσωπικότητες. Νομίζω αξίζει, μέσα σε αυτό το σκηνικό που ζούμε, κατάρρευση όλων των ηθικών αξιών και οτιδήποτε τέλο πάντων έχει μείνει όρθιο σε αυτή τη χώρα, να στραφούμε σε τέτοιε προσωπικότητες, να δούμε το έργο του, να γνωρίσουμε τι απόψει του, είτε είναι αυτοί οι άνθρωποι εν ζωή είτε όχι. Ανήκουν πάντω είτε στο παρόν είτε στο πολύ κοντινό παρελθόν της χώρας μας νομίζω ότι έχουμε την ανάγκη να γνωρίσουμε ανθρώπους ή νέους δασκάλους κάπως έτσι θα το, θα το έθετα και ο Δημήτρης Λιαντίνης είναι χωρίς εμβολία ένας από αυτού για, για τον επίλογο Τη συγκεκριμένη ενότητα, τη συγκεκριμένη εκπομπή, όχι για το τέλο τη εκπομπή, για τον επίλογο του αφιερώματο στον Δημήτρη Λιαντίνη, έχουμε επιλέξει ένα, την απαγγελία ενό ποίηματος αφιερωμένο στον Δημήτρη Λιαντίνη από τον συγγραφέα Βλάση Ρασχέτ, τον οποίον τον είχαμε εδώ στην εκπομπή α, πριν από δύο εβδομάδε. Μα είχε μιλήσει για την αρχαία ελληνική θρησκεία. Απαγγέλει λοιπόν το ποίημα του Έρημο και Ισχυρό κατά τη διάρκεια μια εκδήλωση τον Μάιο του 2010 πάμε να το ακούσουμε συμπυκνώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό α, και τη φιλοσοφία του ίδιου του Λιαντίνη Έρημος και ισχυρός στο Συλάκονα Δημήτρη Λιαντίνου Λάλαγκαν, Κύπρος 9 Ιουλίου 2005 Έρημος και ισχυρός δήλωσες πως έζησες και επέτρεψε στο Σερνικό βουνό Να σου το τέλος Σερνικός Και αποφασισμένος Έλλην Ελληνικός Και Ελληνότροπος Ευνηδιαστής του χάρα Ευνηδιαστής των καιρών Των καιρών που εξευτελίζουν Και εξευτελίζουν Τα πάντα γύρω τους Πάνω τους Μέσα τους Έριμος και ισχυρός Δήλωσε πως έζησες, ενόχλησες ζών, ενόχλησες θνίσκων, ενόχλησες ολόνικρος. Μυθοπλασίες, συνωμοσίες και χιδεολογίε σε την ώρα που εσύ τις φωτεινές γέφυρες γαλήνια διάβενες πρόωρα για να ενωθείς με τους καλούς αβάφτιστους προγόνους. Εξαπίνης πιάνοντας τους φτωχοίπαλλήλου του Άδη, και του θανάτου τους Λακέδες, στην παρούσα υποτίθεται ζωή. Έρημος και ισχυρός, δήλωσε πω έζησε. Σε κατάλαβαν μονάχο ο εαυτό σου, τα βοτάνια του βουνού, τα πετούμενα, οι πηγές, τα λιόδεντρα και ο ήλιος. Η μάνα σου και ελάχιστοι ομότροποι που συντονίστηκαν μαζί σου. Αέρας τα πράγματα των θνητών, Λιαντίνη, αέρας και τα θάνατα. Τον γνωρίζουν καλά οι φιλόσοφοι παππούδες που συναναστρέφεσαι. Οικοί είχε αυτή τώρα και αυτή, όσο και αέρηνοι και αθάνατη. Έρημος και ισχυρό δήλωσε πω έζησε. Αθάνατες η λάπονα, όλβιος να σε εκεί που τώρα στέκεις, εκεί που ανακατώνονται οι όλυβοι και τα ηλίσια, τα τότε και τα τώρα. Και αν διαφορετικά τυχόν το δεις και αλλιώτικα το κρίνεις, μη μετανιώσει αλλιώτικη αφήγηση να μην αποζητήσει. Είναι η υπογραφή που κλείνει τα κείμενα γιατίνει και οι τελικές πράξεις φωτίζουν διαφορετικά τις προγενέστερες τους. Έρημος και ισχυρός δύλωσες πώ έζησε. Ένας διαφορετικός ζωντανό, ένας διαφορετικός αυτοκτόνος, Ενωμένο με τα θάνατα και φωτινός τώρα είσαι. Εκεί που ανακατώνονται οι όλυμοι και τα ηλίσια, τα τότε και τα τώρα. Στο τότε, στο τώρα και στο αύριο που έμαθες και απόλαυσες. Το ότι μήτε τέλος, μήτε θάνατος υπάρχει σιλάκωνα. Μόνο αλλαγή, καταστάσεων και έωνια παλύντον αρμονία. Mm. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το πήμα του Βλάση Ρασιά. Ο κατάλος επίλογος νομίζω για το αφιέρωμά μας. Πού περνάμε τώρα, Αντρέα? Θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, να σας ξεκουράσουμε. Νομίζω ήταν από τις πιο γεμάτες εκπομπές που έχουμε κάνει ποτέ. Δεν παίξαμε τραγούδι για πάρα πολύ ώρα. Νομίζω μια μουσική ανάσα είναι απαραίτητη. Και αμέσως μετά... Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον αρχισύντακτη του περιοδικού Μύστερη, τον Γιώργο Ιωανέδη, συνεργάτη εδώ της εκπομπής, ο οποίος έχει την στείλει «Οκαλτ Panorama. Και να πούμε ότι θα αποκαλύψουμε στη συνέχεια και το θέμα τη εκπομπή τη 23η Απριλίου, μια και όπω σα είπαμε από την α, έναρξη τη Αποψινής αστρική πύλη, θα κάνουμε ουσιαστικά διακοπέ για δύο εβδομάδε. Δεν θα είμαστε δηλαδή μαζί σα ούτε την επόμενη Δευτέρα ούτε τη μεθεπόμενη. Παρ' όλα αυτά, νομίζουμε ότι το θέμα το οποίο ετοιμάζουμε για την 23η Απριλίου θα σα αποζημιώσει και με το παραπάνω. Πάμε για μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και ουδέν ότι ο καπολέτο We'll Πύλη και πάλι μαζί σας, έχουμε επιπλέον στην 3η, 3 Απριλίου και είμαστε ακόμα εδώ μετά το τραγουδάκι από τον Νίκο Πορτοκάλλουλου. Είμαστε λίγο πριν το τέλος εκπομπής, θα σας κάνουμε συντροφιά τουλάχιστον μέχρι τις 12 και 4, οπότε έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα. Έχουμε μαζί μας τον αγαπημένο συνεργάτη της εκπομπής Γιώργο Ιωαννίδη, είναι ο του Περιοδικού Μίστερη. Ο οποίο με τη στήλη του Oakland Panorama σήμερα κάπου θα μα ταξιδέψει. Μα ταξιδέψει είναι... σε μια σε ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Βέβαια δεν έχει τόσο πολύ σχέση με το πεδίο του Ιλιαντίνη, αλλά σίγουρα α, για όσου ασχολούνται με τον αποκρυφισμό θεωρείται σίγουρα μια από τι κορυφαίε προσωπικότητε. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη και στον φίλο Γιώργο Ιωαννίδη. Καλησπέρα από Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, α, Γιώργο, α, δύο πράγματα θέλουμε από σένα για το πεντάλεπτο περίπου, εξάλεπτο κάπου εκεί τη στήλη του όκαλτ panorama, καθώς επίσης να μας μιλήσεις και για το mystery αυτού του μήνα το οποίο κυκλοφόρησε από όσο γνωρίζουμε αυτές τις μέρες πρέπει βέβαια α, να ομολογήσω ότι πρόκειται για ένα πολύ προσεγμένο τεύχος και σε ό,τι αφορά τη θεματολογία του νομίζω είναι πολύ κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα είναι σίγουρο ότι θα το τιμήσω Για πες μας λοιπόν, πάμε ε, Το τεύχος που έχει κυκλοφορήσει εδώ και μια εβδομάδα περίπου, πραγματικά είναι από τα πιο πλούσια, έχει 10 άρθρα, ε, το κάναμε με πολύ αγάπη και το κάναμε ε, με αυτόν τον τρόπο, γιατί ουσιαστικά στην αρχή του 2000, στους πρώτους μήνες δηλαδή, εμφανίστηκε μια σειρά από απίστευτα φαινόμενα, από εμφανίσεις UFO, παράξενη ήχοι σε όλο τον πλανήτη ε, και άλλα περίεργα περιστατικά, τα οποία θα θέλαμε να τα, να τα καταθέσουμε σε ένα τεύχος. Το κεντρικό άρθρο όμως ε, είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι ξεχωρίζει. Είναι αφιέρωμα στην αόρατη Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα ε, με όλα αυτά τα παράξενα φαινόμενα και τους άλλους κατοίκους της που δεν μπορούμε να δούμε. Ε, προκαλώ λοιπόν τον κάθε αναγνώστη του διαφορετικού να εξερευνήσει αυτόν τον κόσμο μέσα από τις εδίδες του περιοδικού. Τώρα ερχόμενος στην ε, ραδιοφωνική μου στήλη Πιο πριν αναφερθήκαμε σε ένα υπέροχο πραγματικά βιβλίο, το Κέμα, του Γιαντίνη, το οποίο αγαπήσαμε όλοι μας. Ε, αλλά εγώ θα ταξιδέψω στο 1904, ε, όπου στις 8, 9 και 10 Απριλίου γράφτηκε ένα άλλο σημαντικό βιβλίο. Ε, πρόκειται για το βιβλίο του νόμου του Άλισταρ Κρόλη. Ε, τι είναι αυτό το βιβλίο? Ε, είναι ένα βιβλίο, σχετικά μικρό κείμενο, το οποίο χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, και η ουσία του βιβλίου είναι στο νόμο του θελήματο που λέει το εξή. Κάνε αυτό που θέλει, θα είναι όλο ο νόμο. Αγάπη είναι ο νόμο, αγάπη από το θέλημα. Τώρα προσέξτε, εδώ υπάρχουν διάφορε παρεξηγήσει. Ε, για αρκετού αυτά τα λόγια είναι πολύ προκλητικά. Σε συνδυασμό μάλιστα με την εκεντρική τη ζωή του συγγραφέα του, του Άλισταρ Κρόλη, οι περισσότεροι αποφεύγουν τον νόμο του θελήματο πιστεύοντα πω ενισχύει τον εγωισμό. Οδηγώντα το άτομο στον Ιδονισμό, στην Αναρχία και ακόμα και στον Σατανισμό. Στην πραγματικότητα, η έννοια τη θέληση, και εδώ να σημειώσω ότι η λέξη θέλημα στο βιβλίο του νόμου ε, είναι γραμμένη στα ελληνικά. Ο Κρόλι ήταν Άγγλο. Ε, δεν αφορά λοιπόν η έννοια τη θέληση την ασυλόγιστη εκδήλωση τη όποια αποθυμένη επιθυμία μα. Ο Κρόλι είναι πολύ κατηγορηματικό αυτό. Μάλιστα, στο κείμενό του, ε, το παιδί του Φεγγαριού, γράφει συγκεκριμένα. Κάνει αυτό που σου αρέσει αλλά όχι τις τυχαίες ευχές και επιθυμίες του συνειδητού νου, αλλά την αμετάβλητη ιδέα του εσωτερικού εαυτού σου. Πρέπει να σκάψεις βαθιά μέσα σου και να ανακαλύψεις τι είναι και να τον βγάλεις στο φως. Όπως καταλαβαίνετε, η φιλοσοφία του Κρόλη μιλά για τον αληθινό πυρήνα του ανθρώπινου ψυχικού οργανισμού για την ανακάλυψη τη δύναμη που δραστηριοποιείται μέσα μας. Και φυσικά δεν έχει να κάνει με όλες τις παρεξηγήσεις που ακολουθούν και... Η συνήθις μετάφραση το κάνει ε, ό,τι θέλεις» είναι λάθος. «Κάνε αυτό που θέλεις». Ο, προ, ο προσδιορισμός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους μελετητές και για αυτούς που εργάζονται στην εσωτερική φιλοσοφία. Κλείνοντας, να πω ότι ε, την ερχόμενη Δευτέρα, 9 Απριλίου, όπου γιορτάζεται και η παράδοση του βιβλίου ε, από τους όση όσοι τυχεροί βρίσκονται στο Λονδίνο, και ακούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μα, Έλληνε φοιτητέ ή κάτι εκεί πέρα, μπορούν να πάνε στο βιβλιοπωλείο Treadwell, όπου α, ο οργανισμό Ενδελέχεια, μια αστική μη κυκλοσκοπική εταιρεία ελληνική, α, κάνει μια α, σειρά διαλέξεων με πάρα πολλέ σημαντικέ προσωπικότητε Άγγλου και Έλληνε, συγγραφεί, ερευνητέ, πάνω στο έργο του Κρόλι. Ε, είναι στο βιβλιοπωλείο Treadwell, στο κέντρο του Λονδίνου, 9 Απριλίου. Όσοι περισσότεροι ενδιαφέρονται ε, για το θέμα του θελήματο, το βιβλίο του νόμου και τα λεπτά, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μου ε, αποφένεια.gr, όπου υπάρχουν και σχετικέ αναρτήσει επί του θέματο. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μα είπε, Γιώργο. Να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί φίλοι που μα ακούν από το εξωτερικό. Δεν γνωρίζω βέβαια αν βρίσκονται στην παρέα μα απόψε φίλοι από το Λονδίνο. Λοιπόν, α, να σε ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σου. Um, πολλούς χαιρετισμού στην όμορφη Θεσσαλονίκη Ελπίζω να τα καταφέρω κάποια στιγμή σύντομα να σας επισκεπτώ κι όλες. Και Γιώργο θα είσαι μαζί μας α, στην εκπομπή της 23 η Απριλίου Δεν θα ήθελα να, να αποκαλύψεις α, τώρα ποιο θα είναι το θέμα της Γιατί το έχουμε συζητήσει Όμως θα ήθελα να δεσμευτείς ότι θα είσαι παρόν σε αυτή την εκπομπή Γιατί ξέρω ότι θα έχει να πεις πολλά για το συγκεκριμένο θέμα Ασφαλώς και θα είμαι και να, να σημειώσω ο πέφτει 23 του μηνός, 23 είναι ο αριθμός του δυσκολιασμού, ο, ο αριθμός του χάου, ο αριθμός του κθούλου, το ρεύμα 23. Οπότε αναμένω ότι εκείνη την ημέρα θα γίνει χαμός, πραγματικά χάος με το θέμα και αυτοί, το ζήτημα που θα αναπτύξουμε. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσω. Μάλιστα έδωσε και μια μυστικιστική χρειά θα λέγαμε, μια συμπαντική χρειά ίσως στην όλη εκπομπή Δεν να ξέρω, ευχαριστήσουμε. Βέβαια να. το χάος πλησιάζει και την έννοια του μπάχαλου. Και Όχι, μπάχαλο. α, μπορούμε να γεννήσουμε από αυτό το χάος μια τάξη Ανδρέα. Yeah, okay. Λοιπόν, Ωραία. ευχαριστούμε Κολλούς Γιώργο. Πολλούς χαιρετισμούς Γιώργο, να είσαι καλά, καλώς βράδυ. Καλό βράδυ παιδιά. Ωραία, αυτός ήταν και ο Γιώργος Ιωαννίδης με τη στήλη του ο Πανόραμα. Αντρέα, η ώρα έχει φτάσει γύρω στις... Μα, όχι γύρω, είναι ακριβώς 12 και τέαρτο. Νομίζω ότι α, εδώ θα πρέπει να αποκαλύψουμε το θέμα της επόμενης εκπομπής και στη συνέχεια να κλείσουμε. Λοιπόν, α, όπως σα είπαμε η Αστρική Πύλη κάνει διάλειμμα για δύο εβδομάδες θα το, και μέσω του, θα το ανακοινώσουμε και μέσω του facebook Όπως επίσης και μέσω της ε, ιστοσελίδας εκπομπής μας στο stargatefm.gr Μέσω του οποίου μπορείτε να βρείτε και το αρχείο των εκπομπών Με όλες τις α, εκπομπές που έχουμε κάνει από το, τις αρχές Νοέμβρη Μέχρι σήμερα η εκπομπή τη 23 η Απριλίου πλέον α, Αφορά ένα ζήτημα το οποίο μας έχετε ζητήσει Πάρα πολύ να παίξει καθ' όλη τη διάρκεια των α, εκπομπών που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και το και... όνομα αυτού, τεκτονισμός. Είναι το ζήτημα του τεκτονισμού. Είναι της... ίσως πιο γνωστό της μασονίας, της μασονίας, όπως είναι πιο γνωστό ε, στο κοινό και στους φίλους του Ατλαντή. Θα είναι μια ειδική εκπομπή στην οποία θα, πάρουμε, θα ζητήσουμε από το σταθμό, ελπίζω να γίνει δεκτό μια ειδική άδεια έτσι ώστε να επιμηκύνουμε κάπως τον χρόνο. Uh, και αυτό γιατί θα επιδιώξουμε και ήδη έχουμε ξεκινήσει κάποιες επαφές οι οποίες είναι, uh, έχουν προχωρήσει βρίσκονται σε καλό δρόμο μέχρι τώρα να έχουμε δύο συνεντεύξεις πολύ μεγάλης διάρκειας uh, μία από έναν άνθρωπο ο οποίος στέκεται επικριτικά απέναντι στο ζήτημα του τεκτονισμού και μία άλλη από έναν τέκτονα ο οποίος βέβαια θα υποστηρίξει κάποιε θέσει του τεκτονισμού. Εμεί από τη μεριά μα σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια αντικειμενική προσέγγιση πάνω στο όλο θέμα, να δούμε τι ιστορικέ καταβολέ του τεκτονισμού, να δούμε πού έχουν ξεκινήσει. και που τα που ισ... ιστορικά επιτεύγματα ενδεχομένω του τεκτονισμού. Τα ιστορικά επιτεύγματα από πού έχουν ξεκινήσει όλε αυτέ οι θεωρίε, οι πού εντοπίζονται ιστορικά, ποιοι κύκλοι ήταν αυτοί οι οποίοι τι πρόθεσαν, αν έχουν βάσει όλε αυτέ οι απόψει. Είναι πολλά τα θέματα που θα ναι, πρέπει να θίξουμε. Είναι αθήξουμε. ένα θέμα το οποίο. Θεωρώ ότι θα προκαλέσει το ενδιαφέρον όλες της παρέα εδώ του Ατλαντής και της παρέας της Αστρικής Πύλης γιατί έχουν ακουστεί σχεδόν τα πάντα για τους τέκτονες ή μασώνους όπως είναι γνωστοί. Ε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια αντικειμενική χρειά στο θέμα, δεν θα τα καταφέρουμε. Ανθρωποι είμαστε, θα παρουσιάσουμε κάτι το οποίο όμως θα είναι κοντά στην ουδετερότητα, γι' αυτό και η επιλογή να βγάλουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασκήσει κριτική στον τεκτονισμό και να βγάλουμε και έναν άνθρωπο, δεν ξέρω τι θα πετύχουμε, ο οποίος θα είναι σε μια αρκετά υψελόβαθμη κλίμακα στον ελληνικό τεκτονισμό, ώστε να μας απαντήσει υπεύθυνα σε ερωτήματα που νομίζω θα έχει και ο καθένας για τον ρόλο του τεκτονισμού, για τους τέκτονες. Είναι θέμα το οποίο και λόγω... Το, της μυστικότητα την οποία τηρεί ο με το πέρασμα του των χρόνων έχουν γιγεντωθεί κάποιες απορίες και ίσως έχουν γίνει και κακεντρεχεί ενδεχομένως σε ένα βαθμό. Από την άλλη μεριά θα ασκήσει, υπάρχουν και θέματα στα οποία θα μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική. Και, είναι και θα θέμα, το κάνουμε σίγουρα. Είναι ένα θέμα, Αντρέα, το οποίο έχει άμεση σχέση με την επικαιρότητα. Δηλαδή δεν είναι απλά ένα από τα βαριά χαρτιά του χώρου, όπως χαρακτηρίζουμε εμεί κάποια ζητήματα που άπτονται της εναλλακτική αναζήτησης. Είναι ένα θέμα το οποίο παίζει πάρα πολύ στην εποχή μας. Όπως γνωρίζουμε, η χώρα μας βρίσκεται σε δινή θέση στο παγκοσμίο οικονομικό και πολιτικό γίγνασθε και όποιο έχει επαφές με το διαδίκτυο με, το, με τα κοινωνικά δίκτυα με τα φόρουμς κτλ βλέπουμε ότι ο πιο εύκολος χαρακτηρισμός και με, τις, και με διάφορες τηλεοπτικέ εκπομπές έτσι, οι οποίες έχουν ένα καθαρά φιλολαϊκό προφίλ αντιμνημονιακό κτλ δεν θα το κατακρίνουμε φυσικά εμείς αυτό από εδώ αλλά το να χαρακτηρίσει κάποιον μασόνο ή τέκτονα ουσιαστικά είναι αυτή τη στιγμή η πιο εύκολη Κατηγορία Και εμείς εδώ θα δείξουμε Τι υπάρχει πίσω από όλα αυτά Ποιες είναι οι ρίζες αυτού του τι φαινομένου έχει Αν, και αν έχει και ακριβώς, ακριβώς Λοιπόν όλα αυτά θα τα δούμε μαζί σας α, Στις 23 Απριλίου Θα κάνουμε όπως σας είπαμε ένα διάλειμμα Δύο εβδομάδων Ελπίζω να σας λείψουμε Ναι <laughs> και <laughs> εγώ ακριβώς το ίδιο ελπίζω Μα ζωήσατε μα θέλετε θέλετε θέλουμε να κάνετε διάλετε εβδομάδα. Δεν πώ το κάναμε. Εδώ μόλι πάντε και λένε. Εμεί θέλουμε να μην φύγετε καθόλου. Έχουν εισβάλλει όνιο αυτή τη στιγμή στο στου και διαμαρτυρό. Ναι, κύριε Κοτσάκη, θα πρέπει να το συζητήσετε με τον ατζέντη μα αυτό το θέμα. Καλιά ως... στον... τα θέλετε. <laughs> <laughs> <laughs> Βάλτε, πού είναι. <laughs> <laughs> Λάγες, θα μα λεπτάσει που μα το κάνει. Πρέπει να κάνουμε κι εμεί λίγε διακοπέ. Πρέπει να, να φορτίσουμε ναι, ναι. τι μπαταρίε. Υπάρχουν μακρινέ αποστάσει. Δυστυχώ που πρέπει να διανύσουμε είναι μακρινέ αποστάσει. Ε... Τώρα να αποκαλύψουμε που πρέπει ε, ναι. να. Ναι, τώρα θα πρέπει εγώ να πάω στα δωδεκάνη, α πούμε. Να μην μείνω λίγο με την οικογένεια. Σε κάποιε με τι άκρε που έχει, θα πάω στο Σύριο. Ναι, Μια... σαν Σύριο μοιάζει αυτή τη στιγμή για μένα. Το ταξίδι μου στην ίδια πατρίδα μου, την Κάρπαφα, να το πω και αυτό. Μετά το Αίγυο που έχει τιμήσει δεκάδε φορέ, Αντρέα. Τέλο πάντων, νομίζω ότι α, αρχίζουμε και το παραξηλώνουμε εμεί να έχουμε ξεφύγει ναι. από την ώρα μα και έχουμε χάσει το ρυθμό μα. Δηλαδή, ξεφεύγουμε. Πάμε σε ένα τραγουδάκι από το χαιρετιστήριο. Ωραία. Να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους Και και την επόμενη εκπομπή, η οποία δημώνει, περιμένει, χρωπηδάει. Σωστά. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους να είστε καλά Θα τα ξαναπούμε στις α, 23 Απριλίου Μη φύγετε λοιπόν από εδώ από την παρέα του Ατλαντής Ένα πολύ μικρό έτσι, μουσικό διάλειμμα με ραλία Χριστίδου Και επανερχόμαστε δυνατά Όπως ξέρετε ο Ατλάντη δεν, ε, δεν, δεν κοιμάται ποτέ Και όνειρα κάνουν αυτοί που δεν κοιμούνται Οκ, okay. καλό βράδυ, να είστε καλά Ακλαντής 105,2